Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven καλησπέρα σα είναι η εκπομπή Εξ στο Radio Music Heaven με τον Mike Lover στο μικρόφωνο της εκπομπής να σας καλείς περίσω αυτό το Απόγευμα. απόγευμα έχει βραδιάσει ήδη αυτό το όμορφο κυριακάτικο απόγευμα δεν ξέρω για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά εδώ πέρα τουλάχιστον είχαμε με μια πολύ όμορφη στη μέρα που σε προκαλούσε να βγεις έξω και να τη χαρίς και φυσικά... Ε, αυτό έπραξα και εγώ ε, και ελπίζω και εσεί με κάποιο έτσι όμορφο τρόπο να ξεκινήσατε ή να περάσετε μέχρι στιγμή στην Κυριακή σα. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν προηγουμένως με την εκπομπή τους και τα ωραία, όσο ωραία μα για τα διάφορα βότανα. Ε, να καλησπαιρίσω και Όσου μα ακούνε και βλέπω ε, η παρέα μα ε, είναι μεγάλη απόψη. Από ε, βλέπω πιάσαμε εδώ πέρα το ραδιοφωνο και αυτό είναι ευχάριστο. Να καλυπτρέσω λοιπόν τη Μαρίτα, τον Δεός το Νίκο, που είναι και στο Τσάτ και μα είναι και από εκεί τι καλυστέ του. Τα παιδιά φυσικά την Ελεξάνδα και τον Κώστα που είχαν την προηγούμενη εκπομπή και. Την Μέριλιν που μας έχει καλή σπίση και αυτή. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περάσετε καλά. Και όπως είπαν και τα παιδιά προηγουμένως, να μαζέψατε αρκετό κουράγιο για την εβδομάδα που έρχεται. Ε, θα μιλήσουμε, όπως με προλόγης όπως και τα παιδιά, για, γιατί άλλα τα αγαπημένα μα θέματα, βιβλία και ανάγνωση γενικότερα χαλαρίζει τη σουλά για το βιβλίο και φυσικά οτιδήποτε σας φανεί α, ή ότι οτιδήποτε ιδιαίτερο θέλετε να συζητήσουμε εδώ είμαστε είτε στο τσάτ είτε στο φόρουμ του σταθμού είτε ακόμα-ακόμα και με ένα ανώνυμο ένα ντροπαλό όπω λέμε εδώ πέρα μήνυμα ε, μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στην παρέα μας και στη συζήτησή μας ε, να ξεκινήσουμε όμως με το α, πρώτο κομμάτι μας α, για σήμερα και πραγματικά δεν ξέρουμε έχει φτιάξει τόσο η διάθεσή μου από αυτή την όμορφη μέρα το οποίο κομμάτι θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλο το Radio Music Heaven και ας ελπίσουμε ότι δεν θα θυμωνίσει κανείς Φαντάζομαι όλοι να γνωρίσετε το διάσημο κομμάτι του Queen, Queen We Are the Champions. Δεν ξέρω όμω πώ γνωρίζετε αυτή τη συγκεκριμένη εκτέλεση. Αυτή η εκτέλεση ε, δεν είναι από κάποιο ε, live ή κάποια διασκευή. Είναι εκτέλεση από τη με συμφωνική, όχι ακριβώ συμφωνική, είναι με τη Royal Philharmonic Orchestra. Ε, ξέρετε ότι ο υποφαινόμενο ε, αρέσκεται να ακούει κλασική μουσική και σχεδόν συνέχεια διανθίζει την εκπομπή του με αυτό το συγκεκριμένο είδος και ψάχνοντας την τα τραγούδια τη μερινής εκπομπή. σκέφτηκα γιατί να μην τα συνδυάσουμε. Και έτσι λοιπόν ε, έψαξα και βρήκα, ε, υπάρχουν αρκετά. Είχα ένα συντίμη αυτή τη δουλειά των Queen, στην ουσία ε, τραγούδια των Queen που έχουν μεταγραφεί για ορχήστρα και όταν λέμε για ορχήστρα εννοούμε για κλασική ορχήστρα ή τη φιλερμονική ή τη συμφωνική. Και παίρνοντα αφορμή από αυτό, έψαξα, βρήκα και άλλα τραγούδια στη δικογραφία και έτσι τα σεμινά μα τραγούδια ε, είναι ροκ, pop και γενικά ε, πολύ γνωστά τραγούδια, αλλά οι εκτελέσει όλε είναι πειραγμένες ως προ αυτό. Δηλαδή, οι εκτελέσει είναι. Ε, είτε από συμφωνικές ορχήστρες, είτε από, εν πάση περιπτώσει, κάποια άλλα όργανα που τα λέμε κλασικά. Κάποια από αυτά είναι εξαιρετικά, κάποια αυτά αναγνωρίζουν τα μέσους, κάποια, αλλά όχι, σίγουρο όμω πιστεύω ότι είναι ένας πρωτότυπος τρόπος προσέγγισης των ειδών, των ειδών αυτό Και... Και από ό,τι βλέπω ήδη, τώρα το πρόσεξα, συγγνώμη, ήδη άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι στη Μαρίτα. Ευχαριστώ πολύ Μαρίτα και ξανά ευχαριστώ Μέρλιν για τις ε, καλησπέρες. Και βλέπω, α, έχω και ένα μήνυμα από ένα ντροπαλό επισκέπτη, θα το διαβάσω λίγο με την ησυχία μου φαίνεται. Ε, μεγάλο καλησπέρα λοιπόν και στο ντροπαλό μα ε, επισκέπτη. Είναι ε, καλησπέρα. Ναι. Ε, Σου όνομα σας καλύτερα σε παύλους προηγουμένους Ελπίζω να μην ξεχάσα κανένα Δεν πειράζει μια παρέα Εμαστε όλοι εδώ στο Radio Music Heaven Για, Για τα Βιλγεία <laughs> λοιπόν τι θα μας πει σήμερα διάφορα θέματα και δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο ε, ξεχωρίση. ξέρετε ότι δεν θέλω να κάνω ε, την εκπομπή μια στήρα παρουσίαση βιβλίων και συγγραφεών ε, μου αρέσει περισσότερο να συζητάμε γενικά για βιβλία που μου έκανεν ή σας έκαναν εντύπωση και μου τα μεταφέρετε και μένα συζητήσεις για το βιβλίο. Εντάξει, παρουσιάζει βιβλίο έχει γεμίσει ο, ε, ο τόπος. Όχι δεν το κάνω και αυτό, ξέρετε ότι έχω παρουσιάσει αρκετά, αλλά ναι, θέλω κάτι, παρουσιάζω εγώ αυτή την παρέξη παρουσιάζω βιβλία τα οποία ε, έχω ιδίαν απόψη, έχω ακούσει ο ίδιος α, έχω την άποψη αναγνώστη από πρώτο χέρι μένους παρουσίαση βιβλίων από ε, πώς να το πω, ή νές κυκλοφορίες που βγαίνουν συνέχεια σε όλα τα site ε, εντάξει δεν νομίζω ότι έχει νόημα εγώ σε μια τέτοια εκπομπή να τις αναπαράγω είμαστε εδώ πιστεύω για να προσφέρουμε κάτι λίγο πιο πώς να το πω, ε, πρωτότυπο πιο ε, αληθινό ναι ίσως κάτι πιο αληθινό από μια αναπαραγωγή δελτιών τύπου και ξέρετε πραγματικά θλίβομαι γιατί σε πολλές στήλε ή περιοδικά που έχουν να το που παρουσιάζουν θέματα βιβλίου πας να διαβάσεις και στην ουσία διαπιστώνεις ότι έχουν αναδημοσίευση το δελτιού τύπου του εκδότη ή πολλές φορές την παρουσίαση από το πιστόφλο του βιβλίου και αυτό είναι όλο και όλο το άρθρο μαζί συνήθως με κάποια πληροφορία πόσο κάνει και πού θα το βρείτε ε, εντάξει τέτοιου πληροφορία Χρήσιμη είναι, δεν λέω. μπορείτε να τη βρείτε παντού. Εγώ θέλω να συζητάμε, να συζητάμε σαν αναγνώστης προς αναγνώστη και καλά θα ήταν και σαν αναγνώστης προς συγγραφής. Ε, θα δούμε, μακάρι να φτάσουμε και σε αυτό το, το, το σημείο. Αλλά πάλι θα συζητάμε για συγγραφείς που έχουν, ε, έχετε εσεί ιδίαν άποψη. Έτσι γενικά να συζητάμε για βιογραφικά στοιχεία... Δεν νομίζω ε, ότι μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα, ε, δεν πειράζει. Τέλος, είχα την περιέργεια, γιατί ξέξα, στην προηγούμενη μου ότι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε και στην πόλη μας η παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Σόμπολου του γνωστού ρεπόρτερ, με ειδικότητα ο κ. Σόμπολο στο αστυνομικό ρεπορτάζ e, e, και έγινε μια όμορφη θα έλεγα παρουσίαση μαζεύτηκε αρκετός e, κόσμος δυστυχώς μαζεύτηκε κόσμος e, που ξέρετε στις μικρές πόλεις, είναι μαζεύτηκε κόσμος που πι, πρέπει να πάει για να φανεί για να πει τον, e, αυτά που πρέπει να πει e, εντάξει από εμάς μετά η συζήτηση e, Εντάξει, δεν έγινε συζήτηση, περισσότεροι σηκώθηκαν και φύγαν γιατί θα τη μονοπολούσαν κάποιοι ε, μεγαλοσχήμονες. Τέλος πάντων, ε, ο κ. Σομπολος, λοιπόν, παρουσίασε το βιβλίο του με τις αναμνήσεις του από τα εγκλήματα που κάλυψε δημοσιογραφικά, περίπου 30 κάτι εγκλήματα έχει στο βιβλίο του... Ε, και μπορώ να πω ότι ήταν, δεν ξέρω πώς, τώρα για τη δική μου τη γενιά, ήταν μια, επιτρέψτε μου να το πω, μια καλύτερη φιγούρα και είναι δηλαδή, μια καλύτερη φιγούρα ο Πάνο Σόμπολος με τι αστυνομικέ του περιγραφές. Όχι, είναι από του καλύτερου, μήπως στην Ελλάδα, του αστυνομικού ρεπορτάζ. Ε, βέβαια, η παρουσίαση βιβλίου ήταν αναγκαστικά την να παρουσιάσει ο άνθρωπος, μας θύμισε αρκετέ περιπτώσει τις οποίες α, είχαν βυθιστεί στη λήθη της μνήμης μας, αλλά ε, και είπε αρκετά πράγματα, κυρίως γιατί την ψυχοσύνθεση, τη δικιά του, αλλά και των ανθρώπων που γνώρισε σε, στο επάγγελμά του. Αυτά ήταν ενδιαφέροντα. Η παρουσίαση του βιβλίου του ήταν λίγο περιορισμένοι τι, τι να μας πει ε, απλώς μας τα θύμισε ίσως δεν ξέρω ίσως θα μπορούσαν να έχουν κάνει κάτι καλύτερο δεν πειραζόταν όμως ε, μια ε, ωραία στιγμή να βλέπεις μια από ε, αυτές τις φιγούρες που έχουν χαρακτηρίσει μια ολόκληρη εποχή τη δεν βλέπει και ζωντανά και να τα περιγράφει σε πρώτο πρόσωπο θα έλεγα. Ε, δεν είναι ε, το βιβλίο, δεν το έχω διαβάσει, το ομολογώ το, ε, ούτε το αγόρασα ακόμα τουλάχιστον ε, δεν είμαι στην κατάλληλη ψυχολογία το ομολογώ για ε, περίγραφες εγκλημάτων αυτή την περίοδο και ενώ το αστυνομικό μου αρέσει δεν είναι ακριβώς το είδο μου αυτό το τύπο ε, να το πω βιογραφικό να το πω ε, σε στείλει ντοκιμαντέρ σε στείλει ρεπορτάζ εν πάση περιπτώσει ε, πάντως ε, είναι ωραίο που προσπαθούν και τα βιβλιοπολία όσα έχουν μείνει δηλαδή στι, τα αυθεντικά ε, και γίνονται κάποιες παρουσιάσει και στην ε, επαρχία ε, παλιότερα δεν γινόταν, δεν γινόταν τέτοια πράγματα τουλάχιστον όχι σε μικρές επαρχιακές πόλει όπως η δική μου βέβαια κακές ε, υπάρχουν και αυτό λένε ότι τώρα που ε, ζορίζονται κάποια άλλη έκφραση τρόπο ζορίζονται εκδότες και και κοιτάζουν να πιάσουν όποιο ε, κομμάτι της ε, αγοράς μπορούν ε, πας περιπτώσει τι να κάνουμε είπαμε αυτά αμαρτίες ετών έχουμε συσσωρεύσει όλοι μας σε αυτή τη χώρα να δούμε πως θα τις ε, ξεπεράσουμε πάμε όμως στο ε, επόμενο κομμάτι και αυτό είναι κλασικό Τραγούδι ε, του οποίου η διασκευή για έγχορδα νομίζω ότι είναι εξίσου καλή με το αυθεντικό. Για να το ακούσουμε. όπω σα φάνηκε, αλλά πιστεύω αναγνωρίσατε το Green day, το Boulevard of Broken Dreams, όπω το διασκέβασε το Vitamin Stream Quartet, που έχουν κι άλλε αντίστοιχε ε, δουλειέ. Προσπάθηση μερινή εκπομπή είναι... Πολύ το υλικό μου μάζεψα να βάλω λίγο απ' όλα. Να περίσσοτερο και την Έμι. Έμι, καλώ ήρθε και εσύ. Καλό απόγευμα. Ελπίζω να, ήταν, να πέρασε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να πω εδώ λίγο στο τροπαλό μα επισκέπτη ότι τον ευχαριστώ πολύ για την υπόδειξή του για το ιστολόγιο. Θα μου επιτρέψει όμω να το βγω με την ησυχία μου μέσα στην εβδομάδα και με στην επόμενη εκπομπή ε, αν γίνω και με κατά κάποιο τρόπο και γίνω τους επισκέπτης του εδώ είμαστε, θα το παρουσιάσουμε και αυτό μαζί με τα, μαζί με τα υπόλοιπα και σου και το Στέλιο που μόλις ήρθε και αυτό στην παρέα μας Καλησπέρα παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά Λοιπόν, τι λέγαμε, α λέγαμε για το... Ε, για το τι διαβάζουμε ε, σ σας είπα συγγνώμη πραγματικά για την παρουσίαση βιβλίου που έκανε ο Πανοσόμπολος στην πόλη μας για το βιβλίο του ε, που το προωθεί ε, πάση περιπτώσει να συνεχίσουμε λίγο τι διαβάζουμε δεν μου γράψατε βλέπω έπεσε λίγο νέκρα στο σχετικό θέμα στο φόρουμ. μου δεν, δεν βλέπω τι έγινε αυτή την εβδομάδα σας έπιασε όπως και μενα πριν από μερικέ εβδομάδες η βαρεμάρα και διαβάζετε. διαβάσατε τίποτα ή σα απορρόφησαν μήπως τόσο πολύ αυτά που διαβάζετε που δεν, έχετε το, ε, δεν σκεφτήκατε να γράψετε και να μου πείτε τι γίνεται Λοιπόν, εγώ κατάφερα και ξεκίνησα μάλλον να... Για να σπάσω λίγο έτσι αυτή την απάθεια στην οποία είχα περιέλθει, πήρα ένα βιβλίο από αυτά που περίμενα. Δεν ήταν βέβαια σε πρώτη προτεραιότητα αυτή την εποχή, αλλά ένα βιβλίο που α, ήξερα ότι α, ξέρετε, που θα μου άρεσε. Πώ όταν α, δεν έχει ιδιαίτερη όρεξη να φάσει κάτι και τα φάσει κάτι που ξέρεις ότι θα σου αρέσει, α, κάτι Καλό δοκιμασμένο να το πω έτσι και έτσι πήρε κι εγώ ένα από τα δοκιμασμένα σε εισαγωγικά και ξεκίνησα να το διαβάσω έτσι για να αυτό και πράγματι ε, ήταν ε, νομίζω ότι πήρε μπροστά ένα πολύ ε, ωραίο βιβλίο και μέχρι στιγμής δηλαδή καλά πάει ε, θα σου πω λίγα πράγματα για το ε, για τα βιβλία για το γιατί είχε είναι το πέμπτο βιβλίο αυτού του συγγραφέα που διαβάζω και από ό,τι έχω καταλάβει τα βιβλία του και μένονται λίγο πολύ ε, στο, ίδιο, στο ίδιο μοτίβο ε, βιβλίων αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι δεν έχουμε ε, δεν βλέπω εσείς παιδιά στο chat ούτε σε σχολιάζετε τιποτα δεν διαβάζετε τιποτα αυτόν τον καιρό πως τυχαίνει έτσι ρε παιδί μου πως τυχαίνει Τέλος πάντων όμως να πω πρώτα πριν να σα πω για τα, για τα βιβλία για αυτόν τον... που διαβάζω τώρα γιατί έλεγα προηγούμενος για το καινούργιο φιλόμενο στο ιστολόγιο και φαίνεται η τζάζι, η δικιά μας τζάζι εδώ πέρα το Music Heaven που έχει και αυτή ένα ιστολόγιο και της γκρίνιαξα ότι είχε καιρό να αναρτήσει επανέλθει με μια τώρα τελευταία με μια ανάρτηση μαμούθ θα έλεγα. Ε, βέβαια δεν είναι για βιβλία. Δεν πειράζει. Είναι για ζωγράφους Τέλο πάντων, ελπίζω ο Τζάζο μου να μα κάνει καμία ωραία να ρωτήσω βιβλία όπως έκανε παλαιότερα εκτός και αν το πολύ το διάβασμα για τη σχολή σου σε έχει... ε, δεν σου αφήνει χρόνο για, σου έχει κόψει την πολλή για βιβλία εξωσχολικά να το πω έτσι δεν πιστεύω να είναι αυτή η περίπτωση ε; ε? όχι δεν είναι έτσι ε, πάση περίπτωση να, να συνεχίσουμε όμως με το επόμενο ε, κλασικό κλασικό Κομμάτι με κλασική ε, ερμηνεία και πείτε μόνο σα αρέσει. Τέλο πάντων, take my breath uh, away, πολύ γνώστρο κομμάτι, πολύ ωραία ωραία. Και το ακούσαμε βέβαια σε διασκευή με τη, ε, για ορχήστρα, με τη London Symphony Όρκεστρα, Οπότε τη, τη με την αναζήτηση που έκανε τα περισσότερα κομμάτια που θα ακούσουμε είναι από ε, τις βρετανικές ορχήστρες. Φαίνεται έχουν μια παράδοση ε, σε αυτό, δεν μπορεί να το εξηγήσω λίγο, απλώς ε, έχουν πέρασει στη Βρετανία ε, αυτό του είδους οι διασκευέ. Πάμε λοιπόν τι διαβάσω Διαβάσω ένα βιβλίο που λέγεται uh, Painting the Darkness Ζωογραφίζοντας το σκοτάδι uh, Από έναν Άγγλο συγγραφέα Τον uh, Robert Goddard. Uh, δεν νομίζω ότι έχουν μεταφραστεί Τα βιβλία του Στα ελληνικά και τουλάχιστον με μία πρώτη πω, αναζήτηση, δεν καταφέρα ε, να βρω κάτι. Αν κάποιος ξέρει ε, κάτι άλλο, ας πούμε το, το πει. Ε, α, το έχει ενδιαφέρον πως ε, ε, γνώρισα τα βιβλία του συγγραφέα. Ήταν σε ένα ταξίδι μου εδώ και πολλά πολλά χρόνια πριν. Ε, πώς λέει, τώρα δεν μπορώ να το πω. Όπως λέει είναι η far far away. Όπως <laughs> έτσι κι εγώ. Χτεί ε, να κάνουμε. Λοιπόν. Ε, σε ταξίδι μου λοιπόν στο Λονδίνο. Ξέρετε και πέρα οι διαφημίσεις βιβλίων είναι κάτι του απόλυτα φυσιολογικό. στα Και δι... πως μάλλον στο μέτρο. Ε, λοιπόν είχαν γεμίσει τους διεφημιστικούς χώρου εκεί στο μέτρο με το καινούριο βιβλίο αυτού του συγγραφέα και βιβλίοφιλωσαν, έκαθαν ε, μίσω ε, δύο κοπές, λίγο έτσι λίγο λίγο πίστεκα και ε, πήρα το βιβλίο του εκείνο που διαφημίζαν και μου άρεσε και ε, συν το χρόνο απέκτησα και αλλά βιβλία αυτού του α, συγγραφέα και τα οποία μπορείτε, είπαμε Robert Κοντάρ, μπορείτε να ζητήσει και στο Goodreads που και πέρα και για τα βιβλία του έχουν σχετικά καλές ε, βαθμολογίες. Ε, δεν ξέρω πόσο πιστεύετε στο σύστημα εκεί με τα και που έχει το Goodreads ή όχι. Δίσταται οι απόψεις για αυτό. Ε, το έχουμε σχολιάσει και σε άλλη εκπομπή. Άλλωστε δίσταται το σύστημα... Το, η απόψη για το σύστημα βαθμολόγηση θα τον δείτε εκεί σταθερά στα 3,5 και 4 και καλά θα έλεγα δηλαδή με πάνω περιπτώσει μου άρεσε το των δουλειών του γιατί α, όπως αυτό συστήνεται και ο ίδιος είναι α, είναι ο Κυρίεργο μάστερ που λέμε στα αγγλικά, είναι ο άρχοντας της έξυπνης πλοκής και πραγματικά τα βιβλία του έχουν, θα έλεγα, είναι 80% πλοκή και 20% όλα τα υπόλοιπα και προσωπικά επειδή την να μου αρέσει, το έχω πει πολλές φορές, είναι ένα μέσα στις το να έχουμε βιβλία με πλοκή μου αρέσει πάρα πολύ πλοκή στα βιβλία και αυτό είναι από του συγγραφείς που του δίνει και καταλαβαίνει θα έλεγα όσον αφορά σε αυτό το θέμα Υπάρχει ε, τα βιβλία του, έχει ε, ε, ε, και στη σύγχρονη εποχή και στι παλαιότερε εποχές. Κοινό ε, δεν μπορεί να τα κατάξει ακριβ, αν είναι ακριβώς, ε, α, αστυνομικά, θρίλερ ή μυστηρίου. Είναι λίγο απ' όλα και τίποτα μαζί. Είναι ε, βιβλία τα οποία ε, εντάξει, μπορεί, μπορεί να υπάρχει κάποια Κάποιο στυνομικό θέμα ή μπορεί να μην υπάρχει και καθόλου αστυνομικό θέμα όμως όλα έχουν να κάνουν με μυστικά ε, ανθρώπων μυστικά και πάθη ανθρώπων κρυμμένα ε, στο βάθος του χρόνου είναι ένα κοινό μοτίβο σε όλα τα βιβλία του και η πλοκή πατάει πάνω σε αυτό δηλαδή σε μυστικά που έχουν φάψει βαθιά άνθρωποι ε, χρόνια πριν και τα οποία σιγά-σιγά και με, άλλο, με πιο δυνηρό και αλλοτε το λιγότερο δυνηρό τρόπο έρχονται στην επιφάνεια και σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο, να πούμε σε κάθε σελίδα, έτσι εντάξει, ε, σχεδόν κάθε τρεις και λίγο, έχουμε και μια ανατροπή στην πλοκή, ε, όλο και κάτι καινούργιο που καλύπτεται που αλλάζει δεδομένα και έτσι πάει μέχρι το τέλο, όπως το τέλο συνήθως ανακαλύπτουμε πως... Ε, Όλα ξεκίνησαν από κάτι ε, πολύ απλό, κάτι πολύ απλό, πολύ ανθρώπινο, αν θέλετε, πολύ εύκολο, αλλά η προσπάθεια, πώς να το πω, του, η προσπάθεια, ε, ναι, ε, του οδήγησε σε, σε ένα πίστευτο βουνό ψεμάτων, ή ψεμάτων η πολύ σύνηθεση είναι ότι μία πλοκή μπλέπει και με κάποια άλλη δηλαδή ότι κάποια από αυτά τα μυστικά αθελά τους μπλέκονται με κάποια άλλα ε, μυστικά και έχουμε έτσι εξελίσσεται ε, ε, υπάρχουν συνέπειες να το πω έτσι, συγγνώμη, ξυλίστη πλοκή και υπάρχουν συνέπειες οι οποίες ξεφεύγουν από τους αρχικούς σκοπούς των ηρώων του βιβλίου συνέπειες που δεν μπορούσαν να τις δουν ή βρίσκονται ε, βλέκονται με υποθέσει που δεν μπορούσαν να τις φανταστούν πως σχετίζονται με τη δική τους υπόθεση και αυτό είναι πράγμα, κάτι που το λέει και ο ίδιο συγγραφέα ε, ο, ε, ο οποίο. Ε, Πώ ουσία λέει ότι είναι και το ε, χαρακτηριστικό του και μου αρέσει και το, λέει και, το έχω δείξει το ίδιο στο βιβλίο του, αλλά και το λέει και αυτό, ε, ε, έχουν ε, πολύ ωραία ιστορική ε, τοποθέτηση στα βιβλία του. Δεν είναι ιστορικά με ιστορήματα, αλλά είναι πολύ ομόρφα τοποθετημένα και λαμβάνουν υπόψη τους το ιστορικό τις εποχές που περιγράφουν ή που εξελίσσονται ε, δεν είναι απαραίτητα όλα τα γεγονότα οι πλοκές του ε, οι πλοκές που έχει εκεί πέρα ε, οι κινητήριες δυνάμεις δηλαδή τα δεμιουργικά δεν είναι Σχεδόν τα παρέτα με γνωστά κοσμοστολικά γεγονότα ή να τα επηρεάζουν ή να τα επηρεάζονται, αλλά το ότι υπάρχουν και το, ε, και το ότι περιγράφονται, και είναι συνεπή ε, αυτό που περιγράφει με τα βιβλία του, ε, αυξάνουν την ευχαρίστηση, να το πω έτσι: ευ, αυξάνουν την ευχαρίστηση για εμά, τους αναγνώστες. Και λοιπόν βρέθηκα να διαβάζω το πέμπτο βιβλίο. Όχι το κατασυρά, έτσι, έχει βγάλει περίπου 30 βιβλία. Ε, πολύ εύκολα μπορείτε να τα βρείτε μια αναζήτηση στα διαδικτυακά ε, βιβλιοπολία, να το πω έτσι, στα αγγλικά βέβαια. Δεν μπορούσα να εντοπίσω κάτι στα ελληνικά. Αν υπάρχει ή και μου διαφεύγει, παρακαλώ διαφωτίστε με ε, και εμένα. Αλλά για που από εμά διαβάζουμε αγγλικά, έτσι, μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα αγγλικά τα οποία δεν μπορείτε να διαβάσετε. Ε, ακόμα και όσοι δεν έχετε αυτοπεποίθηση στα αγγλικά σα, ξεκινήστε λίγο έτσι να διαβάζετε κανένα μια αγγλική λογοτεχνία. Θα ανακαλύψετε ότι, ε, εντάξει, δεν χρειάζεται να έχει προφήσει για να διαβάσει ένα βιβλίο στα, στα αγγλικά, έτσι. Μη γελιόμαστε. Ε, έμι μου, πολύ ωραία η απορία σου, να εξετάσουμε μετά το τραγουδάκι και αφού σου αρέσουν πολύ τα τραγουδάκια να σου το αφιερώσω μια και είναι στο, α, στο rock, ανηκει στη rock σκηνή αυτό που θα ακούσουμε, αλλά θα το ακούσουμε όπως δεν το έχουμε μάλλον ξανακούσει από τη London Symphony Orchestra. myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for long, long years, stolen many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and faith damn sure that pilot washed his hands and sealed his fate. with glee while your kings and queens fought for ten decades for the gods they made I shouted out who killed the cannon Ελπίζω να αναγνωρίσατε το sympathy for the devil των Rolling Stones, αλλά αυτή τη φορά ήταν σε στυλ. Καντάτας, θα έλεγα με τη Λόνδονο Σύμφωνή Όρκεστρα Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε ξανακούσει αυτή τη διασκευή όμως νομίζω ότι είναι αρκετά επιβλητική αν μη τι άλλο και χαίρομαι που άρεσε και στην Έμι για να προχωρήσουμε όμως γιατί έκανε μία ερώτηση Έμι στο τσάτ και ακριβώς τέτοιου ερωτήσεις είναι που απαντάμε σε αυτή την εκπομπή Με ρωτάει λοιπόν η Έμι αν είναι βιβλίο θα ήταν καλό δώρο για τις ε, γιορτές και το βασικό με τι κριτήριο θα διαλέξει κάποιος να πάρει δώρο ενευλίου σε κάποιον Μ, μάλιστα για να δούμε καταρχά ε, δεν πιστεύω να περιμένει κανείς διαφορετική απάντηση από μένα ε, ενευλίου είναι ένα Τέλειο δώρο για τι γιορτέ, τουλάχιστον δηλαδή για μένα, έτσι. Θα μου πεις, Αν όλο δεν διαβάζει, τι δεν πειράζει, του πάνε δε κάτι με ωραίο εξώφυλλο, με ωραία χρώματα και κοσμεί τη βιβλιοθήκη του. Αν δεν έχει βιβλιοθήκη, να κοσμήσει το ράφε του ή το τραπεζάκι του σαλονιού. Και, περιπτώσει, ε, να το. Μπορεί να το χαρίσει και να κάνει κάποιον άλλον άνθρωπο φτυχισμένο. Έτσι, δεν είναι, υπάρχει αυτό που λέει το δωρό, δεν δορίζεται, Αλλά εντάξει, ωραία καλό αυτό τώρα Ξε, το χιούμορ. Αλλά πάμε όμως στην ουσία που είναι πολύ σημαντική η ουσία της ερώτηση που έκανε η Έμι. Ποιο είναι το κριτήριο για να κάνουμε, ε, πώς θα τον πετύχουμε να το πούμε έτσι τον άλλο, τον διαλέγουμε βιβλίο. Εδώ ε, δεν υπάρχει συνταγή, να το πω έτσι. Οι αναζητήσεις μου ιδιοδιακτιακές, η ε, συζητήσεις μου ιδιοδιακτιακές κατά βάση αλλά και προσωπικέ, προσωπικές, αλλά και η εμπειρία μου, να το, πω έχει, ε, ε, να το πω έτσι, έχουν καταδείξει κάποια πράγματα που πρέπει να έχουμε στο νου μας όταν παίρνουμε ένα βιβλίο σε κάποιον ε, ε, αυτό βέβαια θα μου πεις και αυτά που θα πω, πολλά ισχύουν και για τα άλλα δώρα που κάνουμε, όχι μόνο για τα βιβλία, αλλά στα βιβλία και εκεί και αν βρίσκουν εφαρμογή. Ε, όταν καταρχάς έχει μεγάλη σημασία αν ο φίλο, τον οποίο θα κάνουμε δώρο το βιβλίο, ε, διαβάζει, είναι αγνώστη ή όχι γιατί α, αν δηλαδή, είναι τακτικό αναγνώσης και διαβάζει, προστίθεται, να φαίνσουμε βέβαια είναι πιο εύκολα τα πράγματα γιατί σίγουρα θα εκτιμήσει ένα βιβλίο, περιπλέκονται λίγος προς το ε, να μην το πάρουμε και το ίδιο. Ε, δεν πειράζει, είναι στο βλία, όλοι, ως ότι τα έχουμε διπλά, μπορεί να το έχει έκδοση ή να μαζεύει έκδοση από βιβλία, ε, ε, κάτω κάτω μπορεί να πάει να το αλλάξει με ένα άλλο βιβλίο ε, που θα ήθελε δεν είναι κάτω κάποιος να το έχει δει το βιβλίο ε, αλλά αν θέλουμε ένα βιβλίο να τον ε, εντυπωσιάσουμε τι κάνουμε ε, και εδώ επισέρχεται ο παράγοντας πόσο καλά ξέρουμε αυτόν τον άνθρωπο και πόσο ε, προσπάθεια καταβάλουμε θέλουμε, θέλουμε να καταβάλουμε ε, όταν ξέρουμε καλά και ξε, το Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να διερευνήσουμε και λίγο τα γκούστα του στην ανάγνωση και γνωρίζοντα τι του αρέσει, μπορεί να του αρέσει π.χ. το ιστορικό μυθιστόρμα, μπορεί να του αρέσουν οι βιογραφίε, μπορεί να του αρέσει η ποιήση, μια και το έθιξε σε έμι, γιατί έμι τώρα μόλι μου είπε ότι τα τελευταία βιβλία που αγόρασε ήταν ποίηματα του Μόρισον. Ποιήση λοιπόν, γιατί όχι. Ε, λοιπόν, γνωρίζοντα τι διαβάζει. Τότε μπορούμε να πάμε ε, και να πάρουμε κάτι από αυτό το είδο ε, που διαβάζει. Ε, αν είναι κάτι που είναι και σχετικά πρόσφατη κυκλοφορία, μπορεί και να μην το έχει, αλλά και να το έχει σίγουρα. Τα βιβλία αλλάζονται πανεύκολα. Δεν υπάρχει βιβλίο που δεν σου αλλάζει ε, κάποιο βιβλίο, μόνος δεν θα ενισχύσει πολύ γι' αυτό. Ε, αν δεν ξέρουμε εμεί οι ίδιοι, τότε. Πιστεύω στα βιβλιοπολία που θα πάμε ε, σίγουρα μπορούν να μας διαφωτίσουν ε, στα μεγάλα βιβλιοπολία πέρα ε, τις μεγάλες αλυσίδε. σίγουρα υπάρχει κόσμος που και θα σου προτείνει και θα σε κατευθύνει αλλά και στα ε, μικρά όμορφα συνοικιακά βιβλιοπολία ε, αν αυτοί που τα έχουν αυτοί που τα έχουν συνήθως να ε, οι ίδιοι του αρέσει το βιβλίο που και εκεί ακόμα καλύτερα μπορεί να σου ε, βρούν προτάσεις που θα, που θα καταπλήξουν ε, μία, κα, μία κακές εμπειρίες έχω από τα α, αυτά που αφθονούν τουλάχιστον στην Ελλάδα στην, και, στην, αλλά και στην Αθήνα στις συνεχίες αυτά τα ε, βιβλιοχαρτοπολία όπου εκεί ανάμεσα από τις φωτοτυπίες και τα σχολικά ήδη έχουν και βιβλία ε, εκεί πέρα ε, είναι είναι τι θα σου τύχει στην ουσία μπορεί να, οι άνθρωποι που το έχουν να είναι, ε, τους αρέσει το βιβλίο και να το εκτιμάνε και απλώς να έχουν και λόγους επιβίωσης να περαπολύσουν και άλλα πράγματα ή απλώς μπορεί να μην ενδιαφέρονται καθόλου για το βιβλίο και να έχουν και τα υποχρεωτικά συσταγωγικά βιβλία που θα ε, έτσι για να είναι στο μαγαζί είναι λίγο που θα πέσει από εκεί πέρα θέλει αν δεν το αν δεν ξερεις τελο τέλο πάντων, πιστεύω ότι μια-δυο ερωτήσει θα καταλάβει. Αν ο άλλος που σου μιλάει για βιβλίο, ξέρει, όταν πα να Ορθή, και σου πει να από εκείνη τα ράφια ψάξει ε, ε, κάτι θα βρει, ε, μάλλον δεν. Δεν το, ε, δεν το έχει. Ευχαριστούμε γενικά και φεύγουμε. Πάμε κάπου να μπορούν να μας κατευθύνουν. Ε, συγγνώμη, παρένθεση, να καλυσπέρισουμε και τη Σίλια, την οποία καιρό έχω ε, να τη δω. Ε, στην παρέα, καλύσπαιρα Σίλια, ελπίζω να σου αρέσει ε, και να σου αρέσει η σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε, τι άλλο κριτήριο έχουμε στα βιβλία. Θα να δείτε, όταν δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα... Ε, για τον άνθρωπο στον οποίο θα κάνουμε δώρο ένα βιβλίο, ε, καλό είναι να πηγαίνουμε και λίγο εκτό φαλού. Δηλαδή, ε, προτιμούμε κάποιο ε, γνωστό συγγραφέα, έτσι, και όταν λέω γνωστό δεν εννοώ να πάρουμε αυτού που κατά κόρνου διευθυνίζει το κάθε κανάλι τη ελληνική τηλεόραση, καταλαβαίνετε για ποιε λέω, οι γυναίκε είναι κατά 90% αυτέ, ε, πάρουμε κάποιο συγγραφέα τον οποίο. τον έχουμε ακούσει. Ε, το κάτω κάτω τη διαόλο έναν Ιούλιο Βέρνολ τον έχετε 20 έτσι <laughs> <laughs> <laughs> και Μαρκέσ στη Χέμινουέι και πολλές uh, συγγραφές Μαροδούκα, Κριστιάνη Κονδύλι Νικολάου και πολλούς α, άλλους ουθοφών που είναι πολύ διάσημος τώρα τελευταία. Πάμε δηλαδή σε, ε, σε πιο, πώς το πω, γενικά αποδεικτές κλασικέ. Ε, λύσεις αν θέλουμε σε σύγχρονη λογοτεχνία σε κλασική πεζογραφία εντάξει μην το συζητάμε ό,τι και να πάρετε από κλασική πεζογραφία ε, μέσα είστε δεν νομίζω ότι κανένας θα, α, θα πει θα πει όχι ε, λίγο περιπλέκονται τα πράγματα όταν πηγαίνουμε προς το πολιτικό πολιτικοποιημένο βιβλίο έτσι εκεί θέλει λίγο προσοχή κάνουν να αποφεύγουμε ε, συγγραφής, οι βιβλία που ε, μπορεί να έχουν ε, ε, αν δεν ξέρουμε καλά τον άνθρωπό μας αποφεύγουν βιβλία τα οποία μπορεί να του δείξουν ε, το πολιτικό ή το ηθικό του σύστημα αξιών έτσι ε, ε, ε, θα μου πεις ε, κάποιος που διαβάζει πρέπει να είναι ανοιχτό πνεύμα να δέχεται το αντίο, ναι συμφωνώ ο, ο δωροβλίο όμω δεν θα κάνουμε μόνο σε αυτούς που είναι αναγνώστες και μπορούν να αναγνώσει και μπορούν να δεχθούν εύκολα, πιο εύκολα να πάση κάποια πράγματα ε, συζητάμε για δώρο τώρα για το γενικό όπως λέμε ε, κοινό και επί της ευκαιρίας των ένα πράγματα είναι ένα πολύ ωραίο δώρο και επίσης γιατί π.χ. ας πούμε το... Έχουμε και όποιο διαβάζω ποιήσει ένα ε, ζήλωψε και πήρα το δισευρίτη του αξιονεστή, το έχω στη βιβλιοθήκη μου. Μου άρεσε πολύ έτσι. Αυτό και με μια, μια ωραία βιβλιοδεσία. Αν το βρείτε, αν βρείτε κάπου μια συλλογή με ποίηματα, πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ε, όμορφο. Σαν δώρο ε, τώρα α, όσον αφορά α, βιβλία. Ε, υπάρχει και ένα τομέα, αν μιλάμε για ε, άνθρωπο που του αρέσουν, ε, ε, μπορείτε να καταλάβετε πολλά συνόμια από το, τις ταινίε, αν γνωρίζετε τι ταινίε βλέπει, έτσι, αν του αρέσουν χειρογενέ υπερπαραγωγέ και τέτοια, τότε κάποιο περιπέτειο, θε βιβλίο, σαν αυτά του Dan Brown α πούμε, ε, μέσα, ε, αν του αρέσουν ταινίε με επικής φαντασίας για να έρθουμε στη, στο αγαπημένο μου στη αγαπημένο μου είδος λίγο Τόλκιν ας πούμε θα του, καλά, έχει πολλούς το είδος ο Τόλκιν ξεκινάμε τον Τόλκιν και έχουμε πάρα, πάρα πολλούς ε, να επιλέξουμε ε, α, στα αστυνομικά έχουμε πολλούς και και, ε, και ξένους οι οποίοι θα καλύψουν τις ε, ανάγκες μας, αν είναι έτσι, του αστυνομικού. Ε, και όπως είπαμε, σε όσους ε, αρέσει το ιστορικό, ε, το τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αυθονία ιστορικών ε, μυθιστορημάτων. Ε, βλέπω ότι με την Έμη η έμει συμφωνεί ε, μαζί μου ω προ τα βιβλία που παρουσιάζουν στην τηλεόραση, το χαζοκούτι που λέει χαρακτηριστικά. Ε, Χαζοβιβλία, μέροτε ε, και τέτοια. Ναι, έμει μου και εγώ γίνομαι σκληρό και έχω γίνει σκληρό πολλέ φορέ και από μικρόφόνου, αλλά. Ε, ναι, δεν ξέρω, ε, δεν ξέρω πως ε, υπάρχει κοινό και, ε, και μια το κοινό που διαβάζει αυτά τα βιβλία, αλλά ναι, εγώ δεν πάω να τα θεωρώ όπως και εσύ χάζω βιβλία. πολλό δε μάλλον όταν το κυριότερο προσόν του συγγραφέα του είναι ότι είναι τηλεπερσόνα, όπως λέμε τηλεοπτικό πρόσωπο, ε, απρόσφατα Κάποιο μου είπε, μου, θέλω να μου κάνει πλάκα προφανώ έτσι. Γιατί ξέρει τις απόψεις μου. Κάποιος φίλος μου λέει, ε, θα παρουσιάσει και το τελευταίο βιβλίο τη ε, Τσιμτσιλή στην εκπομπή σου. Ε, ναι, δεν μπορώ να σου μεταφέρω το βλέμμα που του έριξα. Ε, εντάξει, θα, θα σα το πει ο ίδιο σου κάποια, κάποια μέρα. Ναι, θα μου πει τι έχει με την κοπέλα, Τίποτα. Είναι μια πανέμορφη γλυκίδατη ε, κοπέλα. Πέλα, αυτά συγγραφέας λυπάμαι αλλά και μόνο, και μόνο της ε, που βλέπεις την ίδια πρόταση ε, της λέξει στην περιγραφή του βιβλίου της Καποίδα την περιγράφανε με έρωτα αγάπη και όπου λέω εντάξει άλλο ένα από τις ε, βιβλίο ένα από τα ίδια και όπου εντάξει γιατί βρει κοπέλα μου το κάνει, κάνει αυτό που ξέρεις ε, καλά και άσε να γράψει κανένας άλλο έτσι, άσε κανένα πως θα πω, εμφανίσει να γράψει εντάξει, έτσι κάνε μας αυτή τη χάρη και εσύ και οι υπόλοιπες αυτό, άσε θα σώσουμε και κανένα δέντρο έτσι εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων να καλύψει περισσότερο και τον ή την άλλη συγγνώμη, το σοπράνο ίσως που είναι στην παρέα μας και μα ακούει και το φίλο μου τον Κώστα επίσης λοιπόν και να προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι για σήμερα. Συνόμι; Λάθος τώρα. Προχωράμε στο επόμενο. στεβαλανώστε το, la των Coldplay, το έχει Η Άστον Να, βέβαια, να επισημάνω και αυτό που λέει η Σίλια δεν πετάμε τίποτα από τα βιβλία, γιατί δε, σίγουρα δεν κατακαθίκαζουμε συλλεύτην την. Ε, τα ερωτικά μυθιστορήματα έτσι το ερωτικά ε, μυθιστορήματα μπορεί να είναι εξαιρετικά και να προκαλέσουν ε, ιδιαίτερη συγκίνηση και ακόμα και δάκρυα ε, στο κυρίως το όμορφο φύλλο αυτά αλλά ναι τα να δεις Ήλια εγώ είμαι ο τελευταίος που, που, που θα ρίξω στην πειρά κάποιου βιβλίου αλλά ηλικρινά τώρα μερικά Άλλο το ερωτικό μυθιστόρημα, άλλο, πώς να το πω, να το εκβιάζουμε. Σε κάτι ε, μερικά βιβλία είναι σαν κάτι ανέκδοτες, σαν κάτι κομμωδίες που προσπαθούν να εκβιάσουν το γέλιο από το θεατή. Που εντάξει, γελά από υποχρέωση, να το πω, παρά γιατί θέλεις να γελάσει σε αυτού του είδους λοιπόν τα βιβλία. Ε, Αναφέρομαι, ε, σαφώς υπάρχουν ερωτικά μυθιστόρηματα και μάλιστα μερικά άνατοσόνες θεωρούνται και αριστούργηματα της λογοτεχνίας, έτσι. Δεν καταδικάζουμε το ερωτικό μυθιστόρημα και να το ξεκαθαρίσουμε. Καταδικάζουμε ένα συγκεκριμένο πρότυπο μυθιστορήματο να το πούμε, νουβέλας να το πούμε, διηγήματος να το πούμε γιατί εντάξει, ανάλογα και όπως γράφει, δεν έχω διαβάσει πολλά αυτά τα νέα σκοπής αλλά κοιτάξτε ένα αυτό που λένε ε, πώς να το πω ένα Άρλεκιν με φανταχτερό όνομα στο εξώφυλλο ε, ε, εντάξει, και το Άρλεκιν έχει τη χρήση του αλλά εντάξει πιστεύω ότι μπορούμε και καλύτερα έτσι δεν είναι λοιπόν Λοιπόν, φυσικά, ε, εδώ στείλω να σα πολύ ωραίο ε, βιβλίο η Jazz τη Νέα Ορλεάνη. Για όσου ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα, ναι, να υπάρχουν κάποια βιβλία που άμα ξέρει τα ενδιαφέροντα του άλλου μπορεί να είναι. Ε, Δυστυχώ όμω, νομίζω ότι το πολιτό μυθιστόρημα ε, που θα μπορούσε να έχει βγει, το πολιτό έργο μάλλον που θα μπορούσε να έχει βγει, έχει δικηθεί από του εκδότε στην Ελλάδα. Και περιμένουμε τώρα. Πολύ θέλω να δω τώρα και να δωρήσω. Αρκετού τα Χριστούγεννα το κορυφαίο έργο του Κωνσταντίνου Κατακοζινού το αποχαιρετικό σύστημα στο Βυζάντιο. Στέλιο, ευχαριστούμε για την ιδέα. Λοιπόν, ναι αυτό που εμείς θεωρούμε αριστούργημα κάποιες άλλες μπορεί να μην το θεωρεί καλύστα αριστούργημα και έτσι ναι το βιβλίο Σανδόρ είναι ένα ολοκληρό θέμα και φυσικά οι υπόψεις διήσθενται ε, και εκεί πέρα γιατί το έχω συζητήσει ότι το πρώτο το, το τελευταίο βήμα συζήτηση είναι αυτό γιατί ε, τόσο για την σχετική ποιότητα ενός βιβλίου ε, τι είναι καλό και τι όχι στα βιβλία όσο και το θέμα τι δορύζουμε σαν βιβλίο ε, όσοι παρακολουθείτε τα, δηλαδή και, στο, και στα ελληνικά φόρουμ στο Goodreads αλλά και στο άλλο φόρουμ που παρακολουθώ τακτικά στη λέξη του βιβλίου και στα δύο έχουν γίνει συζητήσεις γι' αυτό ακριβώς το πράγμα είπαμε είναι υποκειμενικό έτσι, η τέχνη μέσα σε αυτή και η λογοτεχνία έχει ε, σαφή υποκειμενικό χαρακτήρα και δεν μπορείς να ε, υποχρεώσει κάποιον να του αρέσει να μην του αρέσει κάποιο ε, βιβλίο ε, από εκεί και πέρα όμως όταν ε, κάτι το γράφουμε για να πουλήσουμε βάσει ε, καθαρά κάποιον το πω, ε, κλίσε ε, όπως είπα ε, ένα Άρλεκιν με φανταχτερό όνομα και ε, ε, σοβαρό εισαγωγικό εκδοτικό από, από, από πίσω, ε, δεν πάβει να είναι Άρλεκιν ως προς το περιεχόμενο. Εντάξει, σε κάποιους αρέσουν, δεν τον αφήσω εδώ σε κάποιους αρέσουν ε, και, τα, και τα Άρλεκιν, αλλά ε, δεν ξέρω, θα κάνετε εσείς δώρο Άρλεκιν σε κάποιον, δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί, τι να πω, άμα το ξέρετε τόσο καλά και ξέρετε το αρέσει, γιατί όχι, γιατί όχι. Ε, να περίσω και την Ελένη και την Ευελίνε, η οποία μόλι ήρθαν και αυτές στην ε, παρέα μας... Και ε, να πάμε σε ένα τραγουδάκι, ένα τραγούδι το οποίο ε, και λόγω της ε, α ας μην και δημιουργούμε τηλεόραση και καλά, έτσι, λόγω που λόγω της τουλάχιστον για τη δική μου γενιά, ήταν το κορυφαία τραγούδια και προκαλούσε ερήγη συγκίνησης κάθε φορά που το ακούγαμε ε, στο ραδιόφωνο ε, να μου επιτρέψετε να το αφιερώσω όμω στη σιλία. Για ακούστε το πιστεύω θα σας αρέσει η διασκευή του. Σου αυτό. Όλοι να γνωρίσετε, φαντάζομαι το Fame και όσοι δεν ξέρετε το Fame, είπαμε Δευτέρα. Ε, ημέρα της Rock με τον Κιδεμόνας σας όπως είπαμε 4 με 6 Rock απόπειρες με την Έμη ε, 6 8 Live to Rock με τον Πέτρο και φυσικά συνεχίζουμε μετά με την Ήλιο έτσι και στη συνέχεια έρχεται και ο κρόστις απαγορευμένες μεταμεσονύχτιες ώρες με συνέπεια την άλλη μέρα στη δουλειά όλοι να ακούν με κρόστις μόλις κονσέρβα, δηλαδή την ηχογράφηση για τον πολύ κόσμο ε, ναι, και το χαζοκούτι ακόμα έχει τα καλά του και ειλικρινά ε, για κάτι τέτοιες σειρές είναι που ε, κράταμε ακόμα και βλέπουμε ε, και τα τελευταία χρόνια εξαιρε... έχουν δει παραδείγματα εξαιρετικών σειρών. Το κακό είναι ότι η είναι... σειλιά μου είναι σταγόνα στον ωκεανό πλέον της κακογουστιάς και προχειροδουλειάς να πω. Της, του κλεισέ, του... Να... του τι να πω τώρα και εγώ. Το ίδιο συμβαίνει και στα βιβλία, δυστυχώ. Υπάρχουν πολύ ποιοτικέ δουλειέ. Λέγω ακόμα ότι πρέπει να ψάξεις, να τι βρει. Και για να μην αδικήσουμε το ερωτικό μυθιστόρημα, είπα: Υπάρχουν εξαιρετικά γιατί. Α, το νερό στα χρόνια της χολέρας δεν θα το κατατάσσετε στα μεγάλα λογοτεχνικά έργα για να μην πω τώρα για τον οραστή της λέτες έτσι και αρχίσαν πάλι και μου λένε εδώ πέρα ε, πάση περιπτώσει όμως ε, έχει ε, υπάρχει ποιότητα παντού δυστυχώς πρέπει να ψάχνεις πολύ πολύ πλέον για να τη βρεις θέλει αφοσίωση υπέρχαν αποχειές που δεν ήθελε ε, Εντάξει, είναι συζητήσιμο αυτό, είναι συζητήσιμο. Α, δεν ξέρω, ίσως α, παλαιότερο κόσμος ήταν πιο εκλεκτικός. Τώρα δεν είναι. Τέλο πολύ πολύ, μην το κουράζω τόσο πολύ. Έχω εδώ μια φίλη και φανατική ακρατήρα του σταθμού, που του σταθμού δεν ξέρω, ακούει ε, τις εκπομπή της συγκεκριμένης σίγουρα να μας πει μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Ηταν η Ευελίνα, λοιπόν, μα εσύ διάβασε, τι, τι βιβλίο, ποιο βιβλίο διάβασε αυτή την εβδομάδα, εκτό από τα σχολικά σου, ε, ε, Άρχισα πρόσφατα να διαβάζω το γκλουζ. Τις περιπέτειε του detective γκλουζ, μια σειρά με ένα παιδική σειρά για detective. Έτσι δεν είναι, τα λέω, τα λέω καλά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Και σου αρέσει? Είναι καλή αυτή η πυρπέτεια. Ναι. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Και ποιο είναι το επόμενο βιβλίο που θα ήθελες να διαβάσεις ή να αγοράσεις? Ε, το επόμενο βιβλίο που θέλω να διαβάσω είναι το επόμενο του Detective Clues, το 18, γιατί mm. αυτό που διαβάζω τώρα είναι το 17, και το επόμενο βιβλίο που θέλω να αγοράσω είναι το 9 το σπασίκλα. Α, το ημερολόγινο σπασίκλα διάσημο, το νούμερο 9, βγάλαν νούμερο 9, ε. Ναι, είχαμε μείνει στο 7, είπα εντάξει, δεν θα βγάλουν, αλλά βγάλαν και το 8, είπα εντάξει, φτάνει. Και μετά βλέπω και το 9 και λέω, ε, τώρα θα αρχίσει να έρχεται πιο πολλά. Mm. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό, ξεκινάει από κάποια βιβλία μια σειρά και αρχίζει και τελειώνει. Το θέμα είναι, ήταν καλά τα, έξισου καλά με το πρώτο τα επόμενα βιβλία. Ε, ναι, ήταν εξύ σκολα. Γιατί, αγαπητοί ακροτείες, αυτό είναι το δύσκολο. Δεν είναι να, το δύσκολο δεν είναι να γράφεις, να προσθέσει βιβλία σε μια σειρά. Το δύσκολο είναι να κρατήσει τη σειρά αυτή, σε αυτή την ποιότητα. Για πε μας, ε, Και... Εγώ δεν περίμενα να βγουν κι άλλο βιβλίο το Σπασίκλα μετά από το 8. 7. Α, το 7. Mm -hmm. Γιατί. Ε, γιατί εντάξει, περίμενα ένα, ένα χρόνο δηλαδή και μετά βγήκε το άλλο. Δηλαδή. Και μετά. Κι άλλο ένα χρόνο και μετά βγήκε mm. το άλλο. στερέψα να πάω, έμπνευση μάλλον. Ή έκλεινα ότι η εκλεινα η κουράστηκε. Και πράγματι είναι δύσκολο να βρει μια σειρά βιβλία πρέπει να ξέρει της θαματάς πριν αρχίσει και... και πέφτει η ποιότητά της Με ξεχνάμε ότι ακόμα και ο George Martin του Game of Thrones έχει ε, πως να το πω έχει κατηγορηθεί ότι κάπου έκανε ενώ σκόπευε το Game of Thrones να είναι λιγότερα βιβλία κάπου είδε την επιτυχία, το τράβηξε λίγο κάπου έκαναν κοιλιά κάποια βιβλία αλλά με πάση περιπτώσει δεν ε, ε, δεν νομίζω ότι αφαίρεσαι αυτό το σε γενικές γραμμέ, ε, εντάξει, όταν έχει μια σειρά μια επική σειρά με τόσα πολλά βιβλία είναι λίγο δύσκολο είναι γεγονός ότι είναι λίγο δύσκολο να ικανοποιήσουν όλα τα βιβλία όλους τους αναγνώστες ε, μια σειράς ε, και στην άλλη μεγαλή σειρά που τελείωσα εγώ πρόσφατα στον ε, τροχό του χρόνου του Ρόμπερτ Jordan ε, έχει ε, κάποια βιβλία εντάξει δεν ήταν τόσο έκαναν κοιλιά όπω λέμε ε, όμω έβαλαν και αυτά το πετραδάκι του στη σειρά δεν μπορεί να πει ε, σε κάποιου άλλου άρεσαν βέβαια έτσι ε, και κάποια άλλα που άρεσαν σε μένα δεν άρεσαν σε άλλου ε, Πιο εύκολα διαχειρήσιμη μια τριλογία, να το πούμε έτσι, σαφώς πιο εύκολα διαχειρήσιμη, παρά μια του... δεν ξέρω πού έχει φτάσει ο Μάρτιν τώρα, στο 9 ή στο 10, έλεγχα να θες να γελάσω, δεν έχω ξεκινήσει καν να τα διαβάζω ακόμα, θέλει αφοσίωση ο, ο Μάρτιν, και... αλλά του Τζόρτιν ολοκληρώθηκε σε 14. Φτάσαμε στου 14 τόμου. Ε, Επομένω, ναι, ε, μέσω του 14 λογικό είναι κάποια βιβλία να μην ε, έχουν το ίδιο. Πώς να το πω, ε, την ίδια ένταση να μην επικεντρώντα στα σημεία που θα ήθελα εγώ, α πούμε, τι προτιμήσει μου, κάπω έτσι. Ε, Παρά την το σύνολό όμω είναι ε, αρκετά ε, ικανοποιητικό. Ε, δεν ξέρω αν... Ε, ναι, η επίκη είπαμε το όχι αυτό. Ε, και εδώ που λέγαμε για δώρα, ναι, να μην ξεχάσω να το πω και αυτό, ότι ε, προσέχουμε λίγο αν τα βιβλία είναι σειρά. Ε, στις σειρές καλό είναι να μην... Ε, να το ψάχνουμε λίγο ή να είμαστε υποψιασμένοι. να ρωτάμε ειδικά... Τον... Η αστυνομικά, η επική φαντασία, η επιστημονική φαντασία, να ρωτάμε ε, είναι σειρά, ε, σχετίζονται το ένα με το άλλο. Γιατί θα είναι να πάρουμε σε κάποιον το τρίτο, το τέταρτο, φερπίν ε, μια σειρά και να μην ξέρει τι έχει γίνει στα πρώτα. Ε, ή να κάποιο να του αρέσει να θελήσει να διαβάσει και τα πρώτα και να ξέρει τι έχει γίνει στο τέταρτο βιβλίο, έτσι. Λίγο προσοχή. Ε, εκεί πέρα. Ε, πολλές φορές την βλέπω εκδοτικού οίκους να την πατάνε σε εισαγωγικά ή εντάξει από άλλες σκοπιμότητα. Ένα βιβλίο που είναι, να μην εκδίδουν μια σειρά από βιβλία να εκδίδουν ένα βιβλίο κάποιο τυχαίο από τη σειρά και μετά να ανακαλύπτουν ή να βλέπουν ότι πουλάει και να βγάλουν και άλλα από και να βγαίνει να βγαίνει το πρώτο βιβλίο μετά από το δεύτερο είναι αυτό που, σου, που βγαίνει για δεύτερο να διαδραματίζεται μετά το, μετά το πρώτο έχουν γίνει και τέτοια έτσι. και θέλει θέλει, θέλει προσοχή Α, να καλείς πίσω συγγνώμη παράληψη καλή της Πέρσα και την Αλκιώνη που ήρθε και αυτή στην παρέα μα. Ε, και να την ευχαριστήσω και αυτή για τη στήριξή τη και τη βοήθειά της στο συστήσιμο τη εκπομπής. Η Αλκιόνη, η οποία έχει και αυτή τη δική της εκπομπή και αυτέ είναι απαγορευτικές για μένα ώρες βραδινοί, όμως δεν έχετε κανένα λόγο να μην συντονίζετε στο Music Heaven και να ακούτε τις αλκιονίδε σανότητες, έτσι... Και ε, ποιος λείπει από την παρέα, παρέα τέλο πάντων θα δούμε και πριν πάμε στο επόμενο τραγουδάκι να βλέπω εδώ η μου γράφει ε, σημασία έχει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την ήρεα από το στάρι έτσι και ε, αυτός πριν ένα απότερο να έχουμε ε, διαβάσει αρκετά να το πω έτσι ώστε να έχουμε αναπτύξει πλέον κριτήριο του τι είναι καλό σε εισαγωγικά για ό,τι μπορεί να σημαίνει το καλό και το τι είναι και το τι δεν είναι, και το τι δεν είναι καλό. Και πάμε όμως να ακούσουμε την επόμενη διασκευή για ορχήστρα από ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο το αφιερώνω στην Ευελίνα που μας ενημέρωσε για τα δικά της, για τα παιδικά τη Στο, στην αυθεντική εκτέλεση εδώ πέρα, αλλά είναι ε, τραγουδιστέ ε, το ρεγουδικάνικο ή εκτέλεση από ορχήστρα, πιο κοντά βέβαια. Έτσι, το Dancing Inchon, αμπά εδώ πέρα, ένα από τα μεγάλα τη που ε, ακούσαμε προηγούμενο να μα για τα ε, παιδικά και α, να καλυσπίσω και το John Ντόκ που ήρθε και αυτό στην παρέα μας και έχουμε και το Στέλιο εδώ πέρα που ε, λέει ότι εντάξει ε, δεν του αρέσουν και πάρα πολύ τα βιβλία θρίλερ. Ναι, τα βιβλία ε, είναι και αυτά μια υποκατηγορία θα λέγαμε ίσως του ε, το μυστηρίου του αστυνομικού ας θρίλερ εντάξει μπορεί να μην είναι και τίποτα αυτά να είναι τρομακτικά ε, ε, βιβλία ε, και ε, τα γράφηκε σε στο τέλειωσα εδώ και με δυσκόλεψε ε, τέλο πάντων ε, και, ε, και σα πέντε ναι με πάση περιπτώσει και νομίζω ότι σχολιάζει για τα κουτσομπολίστηκα τα, τα βιβλία ναι ε, εντάξει το κάθε βιβλίο έχει το κοινό το να, το, να το πω έτσι. Ε, έχει όμως ε, και ένα ε, όταν σε ρωτάνε, ε, να πει κάποια ε, να, να μιλήσει για σύριαλ που ε, σε έχουν, έχουν σημαδέψει. Για, την ελληνική τηλεόραση, δεν θα συγκαταλέγατε στα, στα σύρλα αυτά το, το, τα τουρκικά, να το πω όλε τι αποχρώσει και τέτοια. Το και, κακό είναι ότι ξεκίνησαμε και, τα, και οι ελληνικά σύρλα να μοιάζουν με τα τουρκικά, είχαμε πρώτα τι ελληνικέ σύρλα που, που μοιμούνται τι ε, ε, από απονόπερε, άλλε αμερικάνικε. Τώρα αποκτήσαμε και να μοιμούνται και τη ε, τουρκικά. Τέλο πάντων, την απικτή να πει το ίδιο και στα βιβλία είναι το ίδιο παντού. Η τέχνη, ε, τέχνη καλή και σαν αλκόνιμο. Λοιπόν, το θέμα είναι τι δουλειά γίνεται και με Πόση προσοχή γίνεται σε ένα, σε ένα βιβλίο. Έτσι. Ε, για να σας διαβάσω κάτι και θα καταλάβετε τι εννοώ. Διαβάζουμε λοιπόν από το χριστικό λεξικό της νέας ελληνικής που τελικά θα αποδεχτεί πολύ χρήσιμο από ό,τι φαίνεται. Blender, ηλεκτρική συσκευή για κόψιμο, πολτοποίηση ή ανακάτεμα υλικών κατά την Παρασκευή φαγητού γλυκού ή χυμού βλέπε, παρά βλέπε μήλος πολτοποιητής, βλέπε μίξερ συνώνυμο, multi. έτσι και προέρχεται από την αγγλική Lex Blender του 1948 πρώτο εμφανίστηκε και το δυστύχημα είναι ότι νομίζω όλοι Εκτός αν έχετε τα... δεν έχετε παρακολουθήσει, δεν έχετε ακούσει πρόσβαση σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, όλοι καταλάβατε γιατί ασχολούμαστε όλη η Ελλάδα με τον Blender, όπως το περιέγραψε. Ε, πέραν του θέματος, πέραν της συζητήσης που κοιμάνθηκαν από σοβαρέ μέχρι αστείες του τύπου, ε, ξέρετε, Παγκόσμια συνωμοσία με συγγενούς και, λοιπά και λοιπά, ε, Εγώ και ένα θα πω. Ε, δεν δείχνει τίποτα άλλο παρά προχειροδουλειά. Αυτό και τίποτα άλλο. Ε, ο οποιαδήποτε προσπάθεια ερμηνεία ερμηνείας αυτού του ε, ατυχούς, αυτής της ατυχούς εικονογράφησης γιατί περί αυτής πρόκειται. Ε, δεν, τι να πω, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ε, να γίνεται. Τώρα για όσο δεν έχετε ακούσει πρόκειται για μια φωτογραφία που βρέθηκε σε ένα βιβλίο πέμπτης δημοτικού και ε, ε, στην ουσία είναι αναπαραγωγή μια φωτογραφία ενός καστικού έργου ενός ανφυλεγόμενου ε, καλλιτέχνη, ενός μόνο καλλιτέχνη που το έργο του προκαλεί έτσι, ε, και καλά κάνει έτσι. δεν νομίζω ότι αν το ρωτάγαμε το γύριος θα μας έλεγε ότι ξέρετε αυτό το έργο το έφτιαξε για να παινεί σε σχολικά δουλειά και να, και να προκαλεί τέλος πάντων στην προσπάθειά τους να με γνώριμες κόνες για παιδιά το, την έννοια του μίγματος ε, βάλανε διάφορα εκεί πέρα Α, βάλανε και ένα και κάποιο το, το βρήκε, κάποιο και βάλει ένα μπλίντερ. Αντί να βάλει ένα μπλίντερ, ξέρω να βάλει μια μάκαρα. Επειδή μου είχε κάτι από εκπομπέ μαγειρική, βάλουν ένα τέτοιο καλλιτεχνικό ε, έργο. Αμφιλεγόμενο Έδειχνε γυμνέ ανθρώπινε μορφέ να λέφονται σε ένα μπλίντερ. Αυτό Ναξ, για, το, για την καλλιτεχνική ή άλλη αξία ή οτιδήποτε του έργου κλπ. Α άλλη εκπομπή. Ε, περικαστικών να το συζητήσουμε. Τώρα το αν έπρεπε να μπει σε ένα σχολικό βιβλίο, εξαρτάται. Αν ήταν ένα σχολικό βιβλίο για τη σύγχρονη τέχνη, για τις εκφάνσεις της σύγχρονης τέλο πάντων για να. Που το θέμα το ήταν να διδάξει τα παιδιά κάποια πράγματα γύρω από και από αυτά τα φαινόμενα τη τέχνη να το πω έτσι, ε, ναι, καλώ έκανε και μπήκε. Σαν βιβλίο χημία όμω, τη δουλειά έχει ένα εικαστικό έργο, Αυτό δεν μπορώ να κάνω. Ένα εικαστικό έργο που καμία σχέση δεν είχε ούτε με τη χημία, ούτε με Μην το δημιουργό του φανταζόταν ποτέ ότι ήθελε να πει κάτι για τη χημία, για τα μείγματα ή για οτιδήποτε. Ε, Τίποτα, προχειρή δουλειά. Κάποιο γκουγκλάρε έτσι το λέω πρέπει να υπάρχει και στο λεξικό όρος γκουγκλάρω ε, νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο έκανε καλή αν τον πρόλοβαν και τον σταχειολόγησαν και αυτόν έκανε καλή δουλειά μου φαίνεται αυτή τη φορά ε, η ακαδημία αλλά εμπασπιδόσε να το γκουγκλάρω Googlar, σαφώς γκουγκλάρα αργού έτσι διαδίκτυο κάνουν αναζήτηση στο Google στο διαδίκτυο το έχει και αυτό το χρηστικό λεξικό λοιπόν ε, τίποτα. είδε από, ξέρετε, πώ βγάζει εκείνη τι περισκοπέ στο Google. Απλέντερ σου λέει, μείγμα σου λέει, βάλτε και αυτό μέσα. Και λέει, καλά, πώ βρέθηκε. Και, και δε, το, αυτοί που το γράψανε, ε, εικονογράφησε δεν γίνεται από αυτού που γράφουν το βιβλίο έτσι. Αυτοί που γράφουν το βιβλίο γράφουν τα κείμενα, λένε ότι θέλουμε και δύο-τρει εικόνε. Μπορεί να περιγράψουν και τι είδου εικόνε θέλουν. Και αυτό που θα κάνει τη σύνθεση, την τελική, τα βάζουν. Ε, μετά υποτίθεται. Συνήθω οι επιτροπές αυτές που περνάνε τα βιβλία, δεν βλέπουν το τελικό τελικό αποτέλεσμα βλέπουν το, το κείμενο όπω το έχουν γράψει οι εγγραφείς και από αυτού γίνονται οι διορθώσεις ή όποιε παρατηρήσεις και μετά πηγαίνει στο, στο κάποιο καλλιτεχνικό τμήμα φαντάζομαι δεν, δεν ξέρω και όλη τη διαδικασία τη βιβλιοπαραγωγής βάζουν και τις εικόνες, το χωρίζουν με χρώματα, σχήματα ξέρω τι άλλο μπαίνει και δεν νομίζω ότι κανένας α, ίσως του και μια γρήγορη ματιά αλλά κυρίως σε ένα σχολικό βιβλίο επικεντρώνονται στο, στο κειμένο να είναι σωστά αυτά που, που γράφει και μερικές φορές αυτό <χω> μπορεί να το εγγυηθεί ή να το, ε, το πετύχει. έτσι ε, εντάξει ε, πέρασε η εικόνα πραγματικά να δε σε μια εικόνα που την παρατηρήσει και στο μέγεθος που έχει αναπαραχθεί να δε πρέπει να το προσεκτικά με ένα γρήγορο ξεφύλλισμα και είναι το θέμα αυτό που λέμε επιμέλη της, ε, επιμέλεια ενό βιβλίου ε, αυτή είναι όλη η αξία ε, και είναι από τα πιο παραγνωρισμένες ε, ε, δουλειές να το πω Έτσι, που οι περισσότεροι που διαβάζουμε την εγνώμη, επιμέλεια Ακριβώς από κάτι τέτοιες προφυλάς. Από χονδροειδή ε, τυπογραφικά λάθη, από χονδροειδή λάθη στις μεταφράσεις. Πολλές δεν έχω πει το περίφημο για τον τελευταίο δείπνο. Έτσι, λοιπόν, για την καλή Παρασκευή και άλλα. έτσι γελία πρόσφατα είδα και άλλο ένα και δεν το θυμάμαι τώρα και λέγανε να το πω σε ακούμπη. Άμα δεν το σημειώσεις το ξεχνάς. Εν πάση περιπτώσει. Και έτσι λοιπόν έτσι αυτό δείχνει προχειροδουλεία στην επιμέλεια του κειμένου. Οτιδήποτε άλλο είναι για να έτσι για να δικαιολογούμαστε και να δώσουμε να να βγει και να πει ότι ήταν άποψη μου ότι έπρεπε να υπάρχει αυτός το λίο το άσχετο έτσι, δε, τι άλλο να πει, ότι δεν έγινε, εντάξει, δεν λέω ότι έγινε και κάτι, δεν είναι και κάτι τόσο τραγικό, ή είναι κάτι που δεν θα μπορούσαν να το δουν τα παιδιά, Είναι τα παιδιά σήμερα που σερφάρουν όλη μέρα στο Όλη μέρα, εντάξει, και ο που έχουν κάθε ευκαιρία να σερφάρουν στο διαδίκτυο, αλλά εντάξει, αυτέ οι τι να λέμε τώρα, ε, εντάξει, ίσω. Σε αριστεχνέ, ίσω αν ήταν μια και προσπάθεια, ίσω κάτι να δικαιολογούνται Αλλά ρε, αδερφέ, υποτίθεται επαγγελματίε. Πώ θα διδάξουμε, αυτό με στενοχωρεί, όχι το περιεχόμενο, αν ήταν blender με ανθρώπου, αν ήταν με αυτό, αν ήταν εκεί μα μέσα, ή ξέρω εγώ τι, τι θα μπορούσε να είναι, τι δεν θα μπορούσε να είναι, ή μπήκε κατά και κρεμότητα. Πώ θα διδάξουμε στα παιδιά μα τον επαγγελματισμό, πώ θα του διδάξουμε να είναι καλοί επαγγελματίες όταν με τέτοιο αντιεπαγγελματικά πράγματα να το πω γιατί και τα παιδιά εντάξει, ποσός αμφιφάλλων κάποια από τα παιδιά ειδικά παιδιά της πέμπτης δημοτικού που σίγουρα παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία α, έχουν ένα όροι ηλικίας για να παίχνουν αλλά ποιος πατέρας α πούμε θα έχει κόψει από το παιδί του ηλεκτρονικού εκεί που και πως πάζει ανθρωπόμορφα τέρατα α πούμε, δεν ξέρω καν πατέρα να έχει εμποδίσει το παιδί του να, να παίξει έτσι λένε τα παιχνίδια πάνω αυτά, τα δείτε από 14 χρονών, από 15 χρονών από, μερικά από 18 είναι και ενήλικες έτσι δεν μόνο οι ενήλικε και ο τα παιχνίδια, υπάρχουν και οι ενήλικε. Τώρα όταν το παίρνει και το δίνει το παιδί σου, να πα, δεν μπορεί να διαμαρτύρει ε, μετά γιατί έχει βία μέσα ή γιατί, ή, αν μια ταινία έχει ε, χ, μην διαμαρτύρει μετά από όπου για, ε, για, γιατί την είδε το, το παιδί. Δεν <laughs> το αφήνει να, να τη δει. Εν πάση περιπτώσει, να καλύψω γιατί νομίζω ότι τον ξέχασα τον λόγο ΣΑΛΦΑ που ήρθε και αυτόν στην παρέα μας και ε, μας ακούει, και να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, και με μια πολύ ωραία διασκευή και αυτό. όπω αναγνωρίζετε ήταν όμω το House of the Rising Sun όπω το ερμηνεύσει η London Symphony ε, αρκετά διαφορετικό το κομμάτι από ό,τι το έχουμε συνηθίσει έτσι, δεν είναι. Ε, ναι, τέλειο, σε ευχαριστώ και ε, μάζεψε αρκετά κομμάτια, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όλα ή αν θα συνεχίσω και λίγο μετά. Ε, θα δούμε, θα δούμε. Ε, δεν ξέρω, τον τελευταίο καιρό πολλά. μερικέ φορέ ε, δυσκολεύεσαι να βρει τραγούδια που, που θέλει και άλλε φορέ. Ε, Έχεις πλούτο τραγουδιό να βάλεις. Δεν ξέρω να συμφέρει και στου άλλου παραγωγού, γιατί εντάξει, το, το ομολογώ η εκπομπή είναι για τα βιβλία. Δεν είναι πρώτο μέλημά μου τιμήση και θα παίξω. Φροντίζω τουλάχιστον να είναι ομοιόμορφα τα τραγουδία που θα παίξω να κινούνται γύρω από ένα θεματικό άξονα. Ε, δεν ξέρω αν κάνω και καλά έτσι. Να, έπρεπε να έχει άλλη βιβλίδες Αλλά... Το μέλημα μου είναι κυρίως η θεματολογία μου τα βιβλία, το ομολογώ. Επομένως, ε, αν κάπου το παρακάνω ή δεν το κάνω σωστά, θα δεχθώ την είναι οποιαδήποτε κριτική και διόρθωση. Άλλωστε, πώ θα το κάνω καλύτερα, αν δεν μου πείτε δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο είναι. γίνεται και στα βιβλία ε, η κριτική. Σε ένα, θα μου πει, ένα βιβλίο έχει την εξή διαφορά ότι μία φορά το γράφει δεν μπορεί να πάει μετά να το διορθώσει βέβαια είναι σειρά βιβλίων και εντάξει κάτι, κάτι γίνεται κάτι μπορείς να κάνεις και ένα συγγραφέα ο οποίος... Α, Τη σύγχρονης γενιάς, να το πω έτσι, που είναι, ε, θέλει να έχει επαφή με το κοινό, θέλει παρακολουθεί τι γίνεται, ε, πιστεύω λίγο πολύ όλοι μετράνε τις εντρές του κοινού για τα βιβλία που βγάζουν και φροντίζουν να προσαρμόζονται, να... Ε, Πώς αρμόζει, εντάξει, πόσο είναι σωστό, μετά πάμε στο άλλο πόσο είναι σωστό, πώς αρμόζεται στο και ένα καλλιτεχνικό έργο που να μεταβάλλεται, τι έχει να πει ο ποιητής, Α, ο ποιητής, ο δεν πειράζει, ο ε, με ένα είδο συγγραφέα, είναι, θα, θα μπορούσε να πει κανείς, δεν το λόγο, παράγει πάντως. Ε, το θέμα είναι, ε, ε, εξαρτάται, όταν μιλάμε για ένα λογοτεχνικό έργο, όταν μιλάμε για κάτι που κάνει με πάθος συγγραφέας και το γράφει πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του, ε, για αυτό που πιστεύει, ε, βάζει το χαρτί αυτό που πιστεύει και αυτό που θέλει να πει, ναι, τότε δεν, είμαι, δεν χωρεί καμία ε, συζήτηση. Αυτό είναι και σ' όποιον αρέσει και για τον όποιον λόγο αρέσει και τελειώνει το θέμα. Ε, δυστυχώς δεν είναι πάντα έτσι τη σήμερινή ημέρα. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί συγγραφείς είναι ε, σε εισαγωγικά επαγγελματίε. Τέλο πάντων, σε εισαγωγικά συγγραφείς οι οποίοι παράγουν συγκεκριμένο αριθμό βιβλίων με συγκεκριμένα συμβόλαια κλπ, κλπ. και οι οποίοι ε, θα έλεγα εμπορικοί σε εγγραφές οι οποίοι πρέπει να φουγκράζονται ε, και τη φέληση του κοινού όχι να σέβονται, αλλά τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία είτε ως προς το στελεγραφής είτε ως προς το βάρος που ρίχνουν στην οπτική γωνία και πέρα ε, και ειδικά σε βιβλία που εξελίσσονται σε περισσότερο από έναν τόμους εκεί εντάξει χωρούν ε, διορθώσεις ε, και πάλι σας εγώ είπαμε διορθώσει. Ε, προσεγγίσει να το πούμε έτσι. Και, να δεν πιστεύω ότι δεν επηρεάζονται οι συγγραφίες από αυτό την αμάδα, την ανατροφοδότηση, το feedback, το πολυελληνικά έτσι, <χαι> το οποίο τους δίνει το κοινό. Παλότερα δεν υπήρχαν τέτοιες δυνατότητες να το πούμε έτσι. Ήταν τα τα βιβλία το κοινό ψήφιζε δια της αγοράς ή όχι και τελείων το θέμα σήμερα υπάρχουν ένα οροδυνατότητες έτσι μέσω του διαδικτύου και το καλύτερο είναι ότι μπορεί του κοινών επικοινωνίσης με τους συγγραφείς είτε για να τους ασκήσει ευγενικά και όμορφο την κριτική του είτε για να τους επενέσει οτιδήποτε. και μπορεί να τους δώσει ιδέες για επόμενο έργο τους δηλαδή αν ο αγαπημένος συγγραφέας δεν έχει καλύψει το αγαπημένο σας θέμα εφόσον δηλαδή κινείτε σε αυτά τα πλαίσια το πιο εύκολο τη σήμερινή μέρα είναι να επικοινωνήσετε μαζί του που όλοι έχουν αν όχι οι ίδιοι έτσι, έχουν ανθρώπου που φορνούν αυτά τα πράγματα, μαζεύουν τι γνώμε από, το, από τους φάντου, όπω λέμε, από το κοινό του, και να το πείτε, να πείτε ξέρετε γιατί δεν γράψετε γι' αυτό το θέμα, για αυτή τη θεματολογία έτσι αλλιώς και να δείτε την επιθυμία σας να εκπληρώνετε ε, να μου πει, ε, για να το πούμε έτσι ε, Ο Στέλιο έχει ένα περίεργο αίτημα το οποίο δεν είμαι σίγουρο ότι το καταλαβαίνω ε, εδώ. Ε, εν πάση περιπτώσει, Στέλιο μας διευκρινίσει λίγο τι ακριβώ απορία έχει και, και μην νομίζει: Δεν είμαι παντογνώστη όσον αφορά τα βιβλία. Αν ε, γνωρίζω, ε, θα το απαντήσω. Αλλά ειλικρινά δεν, δεν κατάλαβα τι ακριβώ βιβλίο ψάχνουμε εδώ πέρα. Συγγνώμη. Ε, Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Α, προηγουμένω είπαμε για την περίφημη ιστορία του Blender. Εκ του μη, όντω. Ε, Πέρα από την έλλειψη του ε, αντιλαμματισμού, νομίζω όλα τα άλλα είναι θέματα εκ του μη. Ε, όντω. Ε, Α περάσουμε όμω κάτι πιο εύθυμο όμω, ε, παιδιά. Ε, Σα ε, ε, παρατήρησα ότι αρκετά. Μάλλον, ε, και αρκετά καταστήματα στην πόλη μου αλλά υποθέτω και σε σημαίνει αυτό. έβαλαν τα χριστουγεννιάτικά τους ε, φαντάζομαι όλοι κάπου είδατε και την περίφημη πλέον την cult πλέον διαφήμιση των τζάμπο με το πως μεραισμένοι για τα Χριστούγεννα εδώ το σπίτι έχει γεμίσει Πακέτα, κούτε κλπ. Γιατί χθε ε, οι κυρίε του σπιτιού, οι οποίοι έχουν το γενικό πρόσταγμα σε, θέματα, σε τέτοια θέματα, αποφάσισαν ότι στολίζουμε και είναι θέμα ε, γιατί έρχονται τα Χριστούγεννα. Ναι, όπω είπαμε και τα Τζάμπο, η σημερινή του διαφήμιση. Τι λέει η Βελίνα μου, τι η σημερινή διαφήμιση του Τζάμπο, έλεγε ότι. Ε, έχουμε 32 μέρες για τα Χριστούγεννα. Έτσι. Και δηλαδή δειλα βλέπω στολίζουμε και είδα και στην υπόλοιπη πόλη μου τουλάχιστον ε, αρκετά σπίτια ε, στολισμένα. Έτσι. Και. Λοιπόν, έρχονται τα Χριστούγεννα. Πάρασμα σε κατεύθυνση. Λοιπόν, δεν το ξέρω, σας έχω ξαναπεί τους του και έτσι. Μα δίνουν πολλέ φορέ ωραία θεματάκια. Ε, Κάνουν ένα φωτογραφικό όπως έχει γίνει πολύ τη τώρα, ένα photo challenge. Ε, μια φωτογραφική πρόσκληση. Ε, είναι πολύ γνωστέ, πολύ δημοφιλεί τώρα τελευταία μετά τελευταίο καιρό οι φωτογραφικές προκλήσεις να το πω έτσι όπου μπαίνει μια θεματολογία και οι συμμετέχοντες ε, δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής διεκτύωσης ε, συνήθως φωτογραφίες με βάση θεματολογία και ε, οι βιβλιοσκόλλικες με ε, χριστουγεννιάτικη και ταυτόχρονα βιβλιοθηματική ε, θεματολογία κάνουν το δεύτερο τους ε, book φωτοτσάλεντζ φωτογραφική βιβλιοφωτογραφική θα λέγαμε ε, πρόκληση και με, είναι με χριστουγεννιάτικο θέμα θα δημοσιεύουν οι συμμετέχοντες μια φωτογραφία κάθε μέρα από 1η μέχρι 25 Δεκεμβρίου ε, δεν είναι υποχρεωτικό προς Θεώ, έτσι γιατί ε, για ...την διασκέδαση μας το κάνουμε όσοι συμμετέχουμε σε αυτό. Δεν είναι υποχρετικό να κάθε μέρα ψυχαναγκαστικά να βγάζουμε φωτογραφία... ...αλλά α, αν έχουμε και μία έτσι μας αρέσει λίγο το παιχνίδι α, με τη φωτογραφική... ...μας αρέσει λίγο έτσι να δημοσιεύουμε καμία φωτογραφία... Α, δεν χάνετε τίποτα να ρίξετε μια ματιά στα θέματα της ημέρας και που και που να ανεβάζετε κι εσεί καμία φωτογραφία. λεπτομέρειε είπαμε στο γνωστό site στους βιβλιοσκόλικες και το οποίο ναι, όπως είπα και έχω ε, ξαναπούει και σε αυτή την ακουμπή για όσα site κλπ. να φέρουμε επειδή δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν οι διευθύνσει μέσω ε, του ήχου στον αέρα. Στο τέλος εκπομπής με την ηχογράφηση θα δείτε και το σχετικό θεματάκι. Το επόμενο τραγούδι για σήμερα, το και αυτό φυσικά διασκευή ενός κλασικού κομματιού, θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω να, να το στην Έλληνα. Και δεν ξέρω πώς συνεργείστε, ήταν το How Deep Is Your Love των Bee Gees, εδώ πέρα παιγμένο από την φιλαρμονική ορχήστρα του Μονάχου. Και νομίζω είναι μια πολύ όμορφη διασκευή, πολύ όμορφη έχουν διασκευάσει το κομμάτι. Και πλησιάζουμε βέβαια στο τέλος της εκπομπής και να κλείσουμε με ένα ωραίο... Θέμα που είδα, γιατί πάμε για βιβλία και ε, δώρα για το βιβλίο δώρο. Μια και έρχονται και οι τι δώρο να κάνουμε και τι βιβλίο να πάρουμε. Ε, βρήκα ένα ωραίο θέματάκι στο γνωστό ιστολόγιο που κρατούν οι Έλληνε φίλοι τη Τζέιν Όστεν. Που, μας, που είδατε που λέγαμε για αντιεπαγγελματισμό. Εδώ λέτε που τα παιδιά αυτά είναι έραστέχνες το μόνο που τα παρακίνει είναι η αγάπη τους για τη συγγραφέα, την Jane Austen και πραγματικά το, και το ιστολόγιο τους, αλλά και οι δουλειές που κάνουν, νομίζω ότι είναι επαγγελματικού ε, επίπεδο. Έτσι λοιπόν, ε, αυτό έχει ένα, ένα πόλιο, έχουν ένα πολλοί, έχουν στα τα τελευταία τους άρθρα, ένα πολύ ωραίο άρθρο πώς να πείσεις το αγόρι σου να διαβάσει Jane Austen, προφανώς το άρθρο αυτό που στα σε κορίτσια, και γυναίκες και θέλουν να πείσουν το αγόρι του να διαβάσει λίγο Jane Austen ε, γιατί θυμάστε που λέγαμε πριν για ερωτικό μυθιστόρμα, βέβαια Jane Austen έγραψε ερωτικό έτσι δεν προσφέροταν οι υποχέτες, αλλά ότι πιο κοντά σε αισθηματικό όμως σίγουρα έγραψε τα μυθιστορήματα τη ασχολούνται με είναι στη Βικτωριανή Αγγλία να το πούμε έτσι ε, όχι ακριβώς στη Βικτωριανή και στη, μάλλον το 1800 περίπου την Αγγλία των Απολοντίων πολέμων μέχρι τη Βικτωριανή περίπου εποχή φτάνουν κάπου εκεί αν δεν απατώ με συγγνώμη δεν είμαι ειδικός τη Τζέι και είναι αυτό που θα λέγαμε ε, γυναικεία λογοτεχνία, με την καλή έννοια όμως γυναικεία λογοτεχνία. Πράγματι τα θέματα που περιγράφει στα βιβλία τη, η προβληματισμοί και τα θέματα των ειρών τη είναι περισσότερο ειδωμένα από τη γυναικεία σκοπιά. Ε, αυτό όμω που περιγράφει, οι έρωτε, τα πάθη και οι κοινωνικέ συμβάσει τη εποχή τη, ε, ναι, σαφώ συγκινούν ή ενδιαφέρουν, θα έλεγα, περισσότερο τι γυναίκε και λιγότερο τους άντρες όμως ε, ναι, ε, το συστηματικό στοιχείο είναι κυρίαρχο ε, στα βιβλία της εγγραφέως και αυτό την κάνει να έχει φανατικούς οπαδούς, κυρίως όμως στο γυναικείο πληθυσμό όχι τόσο στον ανδρικό πληθυσμό και έτσι έχουν γράψει ένα πολύ όμορφο και όχι ομοιριστικό αλλά με πολύ ανάλαφρη να πω εγώ διάθεση στο ιστολόγιο εξίζει να το διαβάσετε για το πώς θα πείσουμε ένα εγώ να διαβάσει Jane Austen ε, προσωπικά δεν ε, Jane Austen ε, σίγουρα έχω διαβάσει ένα τη, ο Ανεβλιώτης την πειθώ δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει παλαιότερα έτσι, πολύ παλαιότερα ε, κάποιο παδάλα της ε, βιβλία ε, σίγουρα έχω δει στο σινεμά έτσι δεν το συζητάμε ε, πάντως το βιβλίο που πρόσφατα πέρυσι ε, διάβασα μου, μου άρεσε ε, παρόλο που ναι, ε, είναι αισθηματικό και εντάξει εσύ δεν μου άρεσε τόσο πολύ όσο δεν με συγκίνησε τόσο πολύ όσο συγκίνησε μια γυναίκα αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ε, Περιγραφή της κοινωνίας της εποχής είναι στην ουσία σήμερα μπορούμε να το πούμε ηθογραφία μιας εποχής και τα διάσπαρτα λίγα βέβαια υπάρκτα ε, ιστορικά και πραγματολογικά από αυτά λέγανε, ε, στοιχεία για αυτή την εποχή. Επομένω, εγώ πιστεύω ότι ε, γίνεται γίνεται και εξαρτάται από το... Όταν διαβάζεις και έχεις κίνητρο και διαβάζεις και με παρέα ε, τα πάντα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων φτάσαμε όμως και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγουδάκι με μια ωραία διασκευή από ένα ωραίο τραγούδι είναι το, το Shiny Happy People τον RM το οποίο σα το αφιερώνω και σε εύχομαι έτσι να είστε όλη την εβδομάδα είναι από τη Royal Philharmonic Orchestra να πούμε Αφορά το ε, θα συνεχίσω όμως γιατί όπως είπα μαζεύτηκαν αρκετά σωρές οι διασκευές και εφόσον δεν υπάρχει η εκπομπή αμέσως μετά στις 10 είναι το επόμενο ραντεβού μας με τον Αθαροβάμενο και μετά αύριο με τις Ροκ και όχι μόνο εκπομπές μας η Δευτέρα είναι γεμάτη αλλά το βίβλιο φιλικό μέρος το Xlibris τελειώνει εδώ μετά είναι δικές μου επιλογές για Όσους με αντέχουν και όσους ε, αντέξουν, να το πω έτσι, αν ε, βαρεθείτε, γράψτε μου εδώ πέρα, αφήστε μου μήνυμα και θα υπόσχομαι να σταματήσω αμέσως. Έτσι λοιπόν, το εξλίμπρις τελειώνει εδώ για τους ακρατε του εξλίμπρις σα χαιρετώ με αυτό το τραγούδι. Οι υπόλοιποι αναμείνετε στα, ε, μικρό, στα, μικρό φορ, συγνώμη, στα ακουστικά σας και επανέρχομαι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτό είναι πάλι μαζί σας στο μικρόφωνο του Radio Music Heaven. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εκπομπή του σταθμού μας uh, Ex που έχει στα θεματολογία της το βιβλίο. Uh, είμαι ο Μάικ Ποκλάβρ και θα συνεχίσω τώρα με τις επιλογές του... Τι προσωπικέ μου επιλογές, πάνω σε τραγούδια, κλασικά τραγούδια, rock, pop και κυρίως, τα οποία όμως είναι διασκευασμένα και πεγμένα από κλασική ε, ορχήστρα. Ε, Να ευχαριστήσω και τη Μέριλιν για τα καλά της λόγια για την προηγούμενη εκπομπή, και ε, να συνεχίσουμε με ένα από τα πιο γνωστά εμβληματικά θα λέγαμε κομμάτια όλων των εποχών και να ακούσουμε πως το ερμήνευσε η Ρόκελα Φιλαρμονικο Όρκεστρα πάλι για ακούστε το να μου πείτε. Νομίζω το Hotel California των Ιγγλες δεν χρειάζεται συστάσεις και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή και η ερμηνεία του από την Βασίλικη Φιλαρμονική Ορχήστρα. δεν ξέρω, εντάξει, το στέλνιο βλέπω σου άρεσε, χαίρομαι γι' αυτό, ναι, είναι από τα καλύτερα κομμάτια όλων των εποχών και η Σιλία το εκτίμησε πολύ. Ε, τώρα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο, εντάξει, δεν είναι και Χόνταλ Καλιφόρια να το πούμε έτσι, αλλά είναι από μια τραγουδίστρια που τουλάχιστον τα είναι μα χρόνια τα τα σημάδες. Εν πάση περιπτώσει έφερε το κάτι διαφορετικό στην ενική μας διασκέδαση Μηρέα έχει και αυτή λοιπόν την κλασική της διασκευή αρκετά επέλεξα ένα από τα τραγούδια της και θα το ακούσουμε τώρα You're so darn innocent, don't you like a prayer? This Madonna, η Madonna ήταν, είσαι και την εποχή μας. Ναι, τώρα προσκείμαστε με την Madonna ήταν για τη δική μας εποχή, ότι είναι η Lady Gaga για τη σήμερα εποχή. Ναι. Η Ιστορία είπαμε, παντλωμάνετε ως φάρσα πολλές φορές έτσι δεν είναι; <laughs> ε, Πάντως ναι, έχει κάνει ήταν. Όρισε ξανά το POP, όπω και να το όπως και να το κάνουμε. Τι, τι να σα βάλω τώρα. Έχουμε πολλά κομμάτια και αυτό. Α, μάλιστα. Pink Floyd. Pink Floyd ένα από τα κομμάτια του στο Wish You Were Here. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το αφιερώσουμε σε όλους τους φίλους που θα ήθελαν και αυτοί να είναι μαζί μας εδώ να μα ακούνε, αλλά για τον ΑΒ λόγο δεν μπορούν ή δεν τα έχουν καταφέρει. Αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους φίλους μας λοιπόν το Wish You Were Here από τη Royal Philharmonic Orchestra και αυτό. Νομίζω να σα άρεσε αυτή η εκδοχή του With You Are Here, των Μικ Floyd. Ε, Ξέχασα προηγουμένω να πω, και τη Μαρίτα προηγουμένω την Παρασκευή. Τελικά δεν κατάφερα να ακούσω καμία από τι βραδινέ εκπομπέ ούτε τον ΔΕΟ ούτε τη ε, Μαρίτα. Ε, Δυστυχώ έτυχαν υποχρεώσει και ε, δεν τα κατάφερα. Δεν πειράζει όμω. Ευελπιστό ηχογραφή από κάποιου και. Σως, δεν έχουμε ακογεφείς, τι να κάνουμε την επόμενη φορά, πάλι μαζί. Ε, αυτό είναι το κακό. με Το, το κλασικό ραδιόφωνο έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείς να το ακούσεις και στο αυτοκίνητό σου, να το πω έτσι. Το διαδικτικό ραδιόφωνο έχει το κακό ότι πρέπει να έχει μια στοιχειώδη πρόσβαση στο ίντερνετ και έναν, του, τουλάχιστον ένα τάμπλετ κάποιο άλλο μέσο που να μπορεί να διαχείριστεί λίγο για να μπορείς να το ε, ακούσεις τι να κάνουμε ε, δεν πειράζει ε, εδώ είμαστε για όλους όπως, ε, είπαμε λοιπόν τι άλλο, α, ε, τώρα έχουμε ένα ωραίο ε, κομμάτι μια ωραία διασκευή ε, φεύγω πάμε λίγο σε Iron Maiden Σάρου δεν ξέρω να ακούει ο Πέτρος πιστεύω θα του αρέσει το Fear of the Dark και εδώ πέρα πρόκειται και μία uh, διασκευή του για βιολί uh, και τσέλο από ...τι, το βρήκα και αυτό ψάχνοντας έτσι δεν το ήξερα ότι υπήρχε τέτοια διασκευή ε, από τη Λιδία και τον Κωνσταντινό με αιρώνεται λοιπόν για να ακούσουμε πως το έχουν ε, διασκευάσει ε, Πέτρο έμεινε και στα παιδιά της Ρόκασης θα μου πείτε αν το έχουν πετύχει ε, και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το φιέρω στον Πέτρο ε, αυτό το προηγούμενο είχε φιερωθεί στην έμει. Έ λοιπόν το Fear of the Dark Ά, από του Iron Maiden σε διασκευή για Βιίλη και τσέλο παρακαλώ. Δεν ξέρω αν το πέτυχαν. Θα ρωτήσω αύριο τους του θήμουνε του Ρόκμα, τον πέτρο που έδεικε λίγο περισσότερο, σε αυτό μου φαίνεται, αλλά έκανε λάθο. Και έτσι μπορείτε να καλύψει την στραδενία όμω και τον Λουκάιο πουί. Ήρθαν και αυτή στην παρέα μας ο Λουκάς, έχει και την, είχε και την εκπομπή του αλλά ε, πιστεύω ότι θα την ξανά μόλις τακτοποιήσει ε, τα, τη σύνδεση του με το, με το ίντερνετ και ε, θα, δούμε, θα δούμε, θα δούμε, δεν απελπιζόμαστε έτσι Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια ένα, μα τα κλασικά και οι πολύ αγαπημένα κομμάτια δεν τελείτονον διασκευάζονται σε κάθε πιθανή απίθανη μορφή και φυσικά και ε, είναι πολύ δημοφιλής η διασκευέ και με, και στην κλασική ε, μουσική ε, για να ακούσουμε και το επόμενο νομίζω σε πολύ έτσι, δυνατή διασκευή από τη London Symphony Orchestra από τη Συμφωνική Έρχεστα του Λονδίνου αυτή τη φορά το πολύ γνωστό και διάσημο Eye of the Tiger Επίζω να σας άρεσε και αυτή η διασκευή του Eye of the Tiger. Έτσι, καλύτερη από κάτι διασκευή που άκουσα ε, τις προώλες σε μια καφετέρια, λοιπόν, να δεν ξέρω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ένα ε, από τα κλασικά κομμάτια ε, το, το είχαν κάνει σχεδόν μια γλυκανάλατη, δεν ξέρω. Δεν την αναζήτησα. Μια γλυκανά άλλα τη διασκευή. Διαφωτίστε με, όποιος ε, ξέρει. Ε, λέει ο Λουκάς εδώ πέρα και δεν έχει άδικο ότι του θυμήσανε τους ε, αποκαλύπτικα αυτές οι διασκευές που παίζουν ε, ε, κομμάτια, παίζουν με κλασικές φόρμες, ενώ με κλασικά... Ε, όχι, ε, πώς να το πω, είδατε, δεν κατέχει από... Ε, μουσική τι γίνεται ε, αυτοί παίζουν ροκ κομμάτια βέβαια αλλά χρησιμοποιούν κλασικές ορχήστρες κλασική, ε, ε, κλασική μουσική με κλασικές ορχήστρες που συνήθως παίζουν ε, κλασική μουσική ε, και είναι το ολόκληρη κατηγορία το, ειδικά στο metal ας πούμε το symphonic όπως λένε το συμφωνικό ή το metal είναι και το rock ακόμα το κατηγορία που μόνο του ε, για την εκπομπή και και να δείτε πόσα κομμάτια και εξαιρετικά κομμάτια υπάρχουν ε, για την εκπομπή επικεντρώθηκα για τις σημερινέ επιλογές σε κομμάτια τα οποία δεν ήταν εξ αρχής γραμμένα για αυτό το σκοπό είναι κομμάτια που ήταν tane κανέ και rock pop ή οτιδήποτε, οτιδήποτε είναι κυρίως rock και pop κομμάτια και το οποίο μετά εξετήστε τις επιτυχίες τους ε προφανώς και για ορχήστρα και εδώ η Αλκιόνι το πέτυχε το είχα και αυτό στη λίστα μου και θα το ακούσουμε μετά ναι Αλκιόνι έχω κάτι από τους ντουοτσέλους από τα δύο τσέλο και πρόκειται να ένα πολύ όμορφο κομμάτι είχα επιλέξει από αυτούς το Every Breath You Take των Police, το οποίο νομίζω δικαιωματικά πρέπει να αφιερώσω για την Αλκιόνι μας λοιπόν Από του δύο τσέλο, Every Birth You Take. Από του δεπολίε, πραγματικά πολύ ωραίο κομμάτι. Ελπίζω να σα άρεσε εδώ στο τσάτα Έχουμε πιάσει μια συζήτηση. τι κάνουμε τι Κυρικέ το βράδυ, ανάλογα. Από ό,τι βλέπω, η περισσότερη επικρατούσα άποψη, να το πω έτσι, είναι ότι είμαστε σπιτόγατοι λίγο Κυρικέ το βράδυ, ε, λίγο Δευτέρα που έρχεται και οι περισσότεροι που δουλεύουμε πρωί πρέπει να. Ε, σηκωθούμε Α, η Αλκιόνη της άρεσε πολύ και το φιερώνεις όσους ακούν ευχαριστούμε πολύ, ο oh, να καλείς περίσσο και τη μέρη, ο oh, μικρόν καλώς ήρθετε, κυρία μου πως είστε έτσι λοιπόν εδώ τα λέμε και στο τσάτ με το Λουκά και την Αστρένια την Αστραδενή έτσι, για να δούμε για το επόμενο κομμάτι να σας βάλω, τι να σας βάλω, έχουμε πάρα πολύ, έχουμε πολύ ωραία πράγματα να βάλουμε, Μ, για να δούμε ένα λίγο ε, παλιό κομμάτι, δεν ξέρω πώς το θυμόσαστε, ε, για ακούστε το και ε, να μου πείτε πώς το θυμάστε και πώς το γίνει και σε διασκευή, έτσι. εδώ σας θέλω για να δούμε του μουσικόφιλους εδώ τι κάνουν, ε, για ακούστε. Η verdad με του ειδήμονε. Μπράβο, Το βρήκε αμέσω ο Λουκάς. Είναι το San Elmo's Fire. Από την ομώνιμη ταινία που στα ελληνικά την είδαμε ω το μπαράκι του Σανέλμο. Μια πολύ ωραία ταινία και μέσα της του 80. Με τριβέ τότε. Θυμάστε τότε τα βίντεο, τα VHS, τα Μπέτα και τα τέτοια. Πο, πο, λέω μερικούς, που λέω σε μερικού από ή νεοτέρων αρχαιοτήτων και κάποια <laughs> <laughs> και κάποια άλλη πω πω προηγμένη τεχνολογία ρε παιδί μου <laughs> έτσι είναι όμω αυτά τα πράγματα λοιπόν τώρα τώρα κάτι δυνατό για τη μέρη μικρόν που έχω πολύ καιρό να τη δω και πολύ καιρό έχουμε όλοι να την απολαύσουμε στο μικρόφωνο ομικρό Κάτι πρέπει να κάνεις έτσι, να το γνώσω καιρός για να το κανονίσουμε, να σε ακούσουμε. Για ακούω τη διασκευή και από μένα τουλάχιστον αφιερωμένη με μου την καρδιά. το Starway to Heaven των Led Zeppelin, ερμηνευμένα από τη Royal Philharmonic Orchestra τη βασιλική φιλαρμονική ορχήστρα. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτή η ερμηνεία. Είναι λίγο περίεργο για αυτά <coughs> ε, ε, είναι λίγο περίεργο για να τα ακούμε χωρί τα λόγια που πολλέ φορέ έχουν. Κάποια από αυτά έχουν όπω ακούσατε ε, και φωνητική ερμηνεία, κάποια άλλα όχι είναι μόνο το ορχηστρικό κομμάτι πηγμένα από την ορχήστρα. Και θα ολοκληρώσουμε, καιρό είναι, σχεδόν φτάσαμε, δεν θα μείνετε για πολύ, στι 10 έρχεται ο Έθερο, ο Εθερεβάμονα. Να καλή σπίτι και την Κρυστάλλο που ήρθε και στην παρέα και τα δύο τελευταία τραγούδια απόψε και τα δύο ε, δυνατά ε, τραγούδια ε, θα έλεγα για πάμε στο πρώτο από αυτά και πάλι το Pink Floyd και δυνατό μάλλον καταλαβαίνετε πιο εννοώ Και βγει το άλλο μπρικόν του τη βασιλική φιλαρμονική Ορχήστρα δεν το και χοροδεια. Λοιπόν και πάμε στο τελευταίο για σήμερα και ε, να πω χαίρεστε πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα για την παρέα και για την κρούση. Ελπίζω να μη σας ε, κουρασε η εκπομπή. Ε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τα τραγούδια που βάζω δεν είναι πάντοτε, <χει> πώς να το πω έτσι, εύπεπτα. Προσπαθώ όμω να πικύλω σε θεματολογία την εκπομπή, νομίζω, αυτά που δεικνύουν τι ωραίο πάντρεμα μπορεί να κάνει μια ωραία μελωδία και πώς μπορεί να ερμηνευθεί και με κλασικό τρόπο και όχι όπως έχουμε συνηθίσει να την ακούμε. Και πάμε πάλι έτσι σε ένα Πολύ, πώ θα το πω, μπιτάτο, Να το πω έτσι, δυνατό τραγούδι το οποίο το ξέρουμε το όλοι έχουμε ε, σαν άκουσμα έτσι. και ερμηνευμένο πάλι από την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Θα κλείσουμε με αυτό. Και ε, εδώ στο καλή νυχτώ, όπως είπα, και σα ευχαριστώ όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. The final countdown, λοιπόν. Από μένα, γεια σας.